Δεν έχω πατρίδα, <συσίλια> δεν έχω πίστη, δεν έχω λαό, δεν έχω μέλος, <συσίλια> είμαι αθώο. Μόνος οι δεν έχουν είναι αθώοι, μόνο οι παρίε δεν έχουν τίποτα. Ο παρείας γεννήθηκε για να ξαναπεθάνει. Ο παρείας δεν είναι άτομο, είναι φαινόμενο. <συσίλια> είναι άκληρος, <συσίλια> μόνος, <συσίλια> άσχημα. Τελευταίο, για του Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Radio Reboot και ξεκινάει η εκπομπή Παρίας όλο ζωντανα, και αυτή την Παρασκευή. Έχουμε έρθει εδώ να συζητήσουμε για ένα θέμα που μας απασχολεί, σας απασχολεί, μας απασχολεί όλους μαζί. Ε, μαζί μας έχουμε τρία άτομα. Από την Ανοιχτή Συνέλευση ε, Κυψέλης Πατησίων ενάντια στην Ακρίβεια έχουμε τη Δήμητρα, την Κωνσταντίνα και τον Δημήτρη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τέλεια. Ακουστήκατε, νομίζω, πολύ καλά. Και μαζί θα συζητήσουμε έτσι ένα ζήτημα το οποίο ε, θάβεται, δεν συζητιέται ή γενικότερα, όπως είπα πριν, μα απασχολεί πολύ. Στη, ε, για αρχή, θα πω κάποια διαδικαστικά πρώτα, τα οποία είναι τα εξή. Ε, σήμερα είναι 15 του Νοέμβρη του Σωτηρίου του 2024. Ε, και μας ακούτε ζωντανά εδώ από το Red Reboot ε, στην Μητρόπολη των Αθηνών την τουριστικοποιημένη κιόλας, που είναι εμβόλυμα και ένα θεματάκι να το πούμε αυτό αλλά εντάξει οκ okay. Ε, να πούμε ότι μας ακούτε από το www.radioreboot.gr Εκεί υπάρχει chat ε, στο οποίο μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας ε, αν θέλετε να σημειώσετε κάτι. Έχω λάβει κάποιες ερωτήσεις, Τι έχω συμπεριλάβει μέσα στο, στην κουβέντα μας. Τι έχω έτοιμες δηλαδή. Ευχαριστούμε ακόμη μια φορά το κοινό για το feedback ε, και για όλη αυτή την ε, αυτό που προσφέρει τουλάχιστον έτσι να είναι διαδραστικό και να, μην, να υπάρχει ένα διάβλος επικοινωνίας. Ε, δεν είναι κάποιο μόνο ο πίσω από το μικρόφωνο που ελέγχει τι θα ακουστεί και πώς. Το θέμα είναι όλοι να μπορέσουν να συζητήσουν, να έχουν κάποιες ερωτήσεις. Και χαίρομαι πάρα πολύ που όπως είπα και πριν είναι τρία τουλάχιστον τα άτομα της συνέλευση. Έχουμε πολυφωνία, πολυχρομία και όλα γαλά. Ε, λοιπόν, πώς ξεκινάμε. Για να δω τι σημειώσεις μου. Ξεκινώντας θα πούμε κάποια πράγματα σίγουρα για τη συνέλευση γιατί Κυψέλη Πατήσια, αρχικά μιλάμε για δύο κομμάτια του Δήμου Αυθινέων τεράστια δεν ξέρω αν εκτείνεται αυτή η συνέλευση θα μπορούσε να αριθμεί και κάποιες δεκάδες, εκατοντάδε χιλιάδες κόσμου αλλά για πείτε μας για αυτή τη συνέλευση δύο έτσι πράγματα, πότε ξεκίνησε, πώς σας βρίσκουμε Λοιπόν, η συνέλευση Κυψέλη Πατήσια ενάντια στην ακρίβεια Δημιουργήθηκε τον Δεκέμβρη του 2023, ύστερα από εκδήλωση των ομάδων Ενάντια στην Ακρίβεια, που κάνανε έναν απολογισμό για τι δράσει αυτομοιώσεων που είχαν κάνει μέχρι τότε. Επειδή ήταν αρκετά πετυχημένη η εκδήλωση και είχε μαζευτεί ένα απλήθο κόσμου, αποφασίστηκε να γίνουν κάποιε άλλε συνέλευσει για να δούμε πώ μπορούμε να το συνεχίσουμε. Πού είχε γίνει αυτή η συνέλευση, Είχε γίνει στο θεατράκι στην, Αγί... ε, στην Αγία Ζώνη, στη Φοκείονο Νέγρη και Σκύρου. Τέλεια. Στην Κυψέλη. Μετά από δύο δύο τρεις συνελεύσεις αποφασίστηκε το ότι χρειαζόταν να δημιουργηθεί μια καινούργια συνέλευση τοπική, νας νέος πυρήνας, όπου θα μπορούσε να ασχοληθεί περισσότερο μετά της γειτονιάς και να κάνει κάποιες κινήσεις, καθότι η Κυψέλη και τα Πατήσια έχουν μια πολύ διαφορετική διαστρωμάτωση ταξική και κοινωνική από τις άλλες περιοχές και θεωρήσαμε το ότι θα μπορούσαμε να εστιάσουμε εκεί πέρα. Οπότε δημιουργήθηκε τότε και κάναμε την πρώτη μεγάλη ανοιχτή συνέλευση το Γενάρη του 2024. Έκτοτε κάναμε κάποιες δράσεις αυτομειώσεων, δύο στο, στο, στο ΑΒ μάλιστα, στην Γερκίρας και στην Αγίου Μελετίου, και άλλη μία στον κριτικό την οποία την κερδίσαμε κιόλας. Πολύ ωραία. Ε... Πού σα βρίσκουμε τι πληροφορίε για εσά, Είναι αλήθεια ότι η συνέλευση προ δεν έχει συγκεκριμένο στέκει. Ε, ωστόσο, έχουμε κάνει μια αρκετά καλή δουλειά, εκτιμώντα ότι κιόλα πολλοί κόσμοι μα παρακολουθούν και από τα social media. Ε, οπότε, έχουμε μια εκτενή παρουσία και στο Instagram και στο Facebook. Προσπαθούμε σιγά-σιγά οι εκδηλώσει που κάνουμε για να λαμβάνουν λίγο απλώ δημόσιο χαρακτήρα, οπότε φτιάχνουμε είτε κάποιο event, είτε κάποιο προγραμματιστικό υλικό. Ε, και είμαστε και σε μια δημιουργία ουσιαστικά και κάποιων ομάδων μέσω Viber, μέσω email έτσι ώστε να ενημερώνουμε και έναν κόσμο που θέλει να έχει μια πιο ας πούμε, συστηματική ε, σχέση ουσιαστικά με, με εμάς και με τις δράσει που κάνουμε καθώ όντω, όπως πολλοί σας σημειώθηκε είναι μια πολύ εκτενής περιοχή, ε, οπότε και υπάρχει και ευτυχώ αρκετά μεγάλη δευθυμότητα και κόσμο που θέλει να συμμετέχει σε αυτή. Εγώ είμαι Κωνσταντίνα περίπου τόντως. Οκ, okay, ναι, δεν είπα τα όνοματα πριν από εσάς, δεν πειράζει. Θα το κάνουμε στη συνέχεια. Ε, λοιπόν, ωραία. Μάθαμε από πού είστε. Μάθαμε πού μπορούμε να βρούμε πράγματα για εσά, Είπαμε στα social, ώστε και να το ψάξετε ω ανοιχτή συνέλευση ε, πατησίων και υψέλης πατησίων. Κάτι θα σας βγάλει το διαδίκτυο. Ε, και εκεί υπάρχουν διάφορε αφήσει, κάποιε από Οκ, okay, θα γνωρίσετε... Ε, τώρα θέλω να μου πείτε, ξεκινάμε να μπούμε σιγά σιγά στην κουβέντα μας ε, Ποια ήταν η ανάγκη της δημιουργίας της συνέλευσης Υπάρχει κάποια ανάγκη, υπάρχει κάποια ακρίβεια Βλέπουμε κάτι έξω που δεν καταλαβαίνω Η ακρίβεια είναι ένα φυσικό φαινόμενο <laughs> Είναι κάτι που έρχεται από μακριά Τι είναι Είναι κάτι αντικειμενικό που δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γι' αυτό Και πρέπει όλοι να ζοριστούμε για κάποιους μήνες, για κάποια χρόνια, για όλη μας τη ζωή. Ερωτήματα. Η αλήθεια είναι ότι η ακρίβεια είναι κάτι το οποίο υπάρχει, κάτι το οποίο το ζούμε όλοι καθημερινά και κάτι το οποίο δυστυχώς δεν ακούγεται. Ε, Απέναντι στην ακρίβεια, το μόνο που ακούγεται είναι εβδομαδιαίες προσφορές... Είναι το καλάθι του Νικοκυριού. Το Πάσχα είχαμε το καλάθι του Νονού. Τώρα έρχονται Χριστούγεννα, θα έχουμε κάποιο καλάθι του Αϊ-Βασίλη, δεν ξέρω τι θα έχουμε. Αλλά σίγουρα είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για όλα μα. Για όλε μα, για όλου μα. Ε, Εμεί, ω συνέλευση, επειδή είναι κάτι μεγάλο η ακρίβεια, μπορεί να ξεκινάει από το ότι υπάρχουν αυξήσει στα ενίκεια, από το ότι φοβόμαστε να ανοίξουμε ένα λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματο, όταν τον βλέπουμε στο πατάκι τη εξόπορτά μα. Ή όταν πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ και βλέπουμε ξαφνικά ότι πήραμε πέντε πράγματα και έχουμε εξαδέψει 50 ευρώ. Οπότε σκεφτήκαμε ότι για να προσεγγίσουμε αυτό το φαινόμενο χρειάζεται να έχουμε και μία δράση πιο τοπική και πιο συγκεκριμένη, να μιλήσουμε με τον κόσμο της γειτονιάς και να προσπαθήσουμε να δώσουμε απέναντι σε ένα πρόβλημα που μας απασχολεί όλους ατομικά, μια λύση συλλογική ή τουλάχιστον να αρθρώσουμε μία διεκδίκηση συλλογική απέναντι σε αυτό. Για αρχή, νιώσαμε δηλαδή την ανάγκη να δράσουμε πάνω σε αυτό, γιατί ήταν μία κατάσταση όπου όλα μας γκρινιάζουμε για την ακρίβεια και το ότι δεν μας βγαίνει ο μήνα. Βασικά, ο μισθό μας δεν μπορεί να βγάλει το μήνα μας ή... Ό,τι παίρνει ο καθένα στο μάμα, μα, κτλ. Ε, οπότε, αποφασίσαμε τέλο πάντων να προσανατολιστούμε στο σούπερ μάρκετ για αρχή. Και εκεί συνδέονται οι δράσει αυτομείωση που είπε πριν ο Δημήτρης και η Κωνσταντίνα. Ε, να ρωτήσω κι εγώ εμβόλυμα αφού μου είπατε όλα αυτά ότι θέλετε να πούμε δύο λόγια για τη σημασία της συλλογική δράσης για, για ποιο λόγο πιστεύετε ότι έχει σημασία να συλλογικοποιούμε τις αρνήσεις μα τώρα δεν ξέρω πώς να το πω ε, για ποιο λόγο είναι σημαντικό αυτό από το να ο καθένας να κάνει του κεφαλιού του ξέρω και εγώ. Διότι πάρα πολύ απλά Εάν ο καθένας μείνει μόνος του απέναντι σε αυτή τη λέλαπα, προφανώς στο τέλος θα πέσουμε. Έχουμε απέναντί μας ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο πλουτίζει διαρκώς τις βάρος μας. Ο καθένας μόνος του προφανώς δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν σε ατομικές λύσεις απέναντι στην ακρίβεια, προσπαθούν να κλέψουν ας πούμε προϊόντα, μάλλον μου να απαλωτριώσουν. Άλλοι προσπαθούν να να βρουν άλλες λύσεις, να ψωνίζουν πιο φθηνά, να κάνουν τεράστια πλάνα, αλλά προφανώς διαρκώ βρίσκονται απέναντι στο αναπόφευκτο της ακρίβειας. Δεν μπορείς διαρκώ να ξεγελάς το σύστημα, είναι αλήθεια. Και δεν είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι ατομικό. Το βιώνουμε όλοι μας. Πραγματικά. Δηλαδή το κοινό που είδαμε σε αυτή τη συνέλευση και με όλο τον κόσμο που μιλάμε καθημερινά με την οικογένειά μας, Στι κοινωνικέ μα συναναστροφέ, στη δουλειά, με του φίλου, όλοι έχουμε ακριβώ το ίδιο πρόβλημα. Την ίδια στιγμή δεν κάνουμε κάτι όλοι μαζί απέναντι σε αυτό. Και έχουμε απέναντί μα το κράτο, τεράστιες αλυσίδε, σούπερ μάρκετ. Προφανώ ο καθένα μόνο δεν μπορεί να κάνει κάτι αυτό. Αν όμω προσπαθήσουμε να βρούμε συλλογικέ λύσει, πάντοτε κάτι γίνεται. Θέλω να πω για να το, συμπληρώ, να το αναπτύξω και λίγο περισσότερο με τις δράσεις που έχουμε ως τώρα, με τις συλλογικέ κουζίνες... <coughs> με τις αυτομοιώσεις... με το να προσπαθούμε να αναπτύσσουμε ένα λόγο απέναντι στην ακρίβεια... ο κόσμος κάπως εισπυρώνεται και έχει αρχίσει να αντιδράει απέναντι σε αυτό που συμβαίνει. Ασκούμε μία πίεση όλοι μαζί. Και θεωρούμε ότι σταδιακά αυτό μπορεί να αποδώσει καρπούς. Αν περιμένουμε πότε θα πέσουν οι τιμές από τους... Ε, τότε μάλλον θα περιμένουμε πολύ ή μπορεί και να έχουμε μείνει και άστεγοι, δυστυχώς. Ε, να ρωτήσω κάτι διευκρινιστικό. Θέλω να, πει, θέλω να πείτε στον κόσμο τι σημαίνει αυτομείωση. Γιατί ο κόσμος θα το ακούει για πρώτη φορά. Μπορεί και το απαλωτρίωση κάποιοι ακορατες <laughs> να το ακούνε όπως φορά. <laughs> αλλά πάμε για την αυτομείωση πρώτα. Θέλει να πούμε πώ είναι πρακτικά η αυτομείωση. <laughs> λοιπόν, βασικά λίγο πολύ συνοπτικά ως πρακτική και ως εξή. Ε, μπαίνουμε στο σούπερ μάρκετ Μπλοκάρουμε τα περισσότερα ταμεία Και ζητάμε μια μείωση τιμών Ένα 20% παραδείγματος χάνει Και παράλληλα κάνουμε μια συγκέντρωση απ' έξω. Ζητάμε από τους πελάτες να σταθούν μαζί μας Σε αυτόν τον αγώνα να διεκδικήσουμε μαζί τη μείωση Και περιμένουμε εκεί πέρα μέχρι να μας τη στο σούπερ μάρκετ. Και μπορώ να πω ότι παραδόξως έχει πάει, πάει πάρα πολύ καλά Πώς στη κόσμου Οκ okay. Πρακτικά αυτό. αυτό είναι Ωραία. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Ναι, πες. Ε, στην αυτομοίωση ως έννοια εγώ θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε δει συνεχόμενες πούμε, αυξήσεις προϊόντων οι οποίες ουσιαστικά αναγνωρίζουμε όλες και όλοι μας ότι δεν συνάδουν με έναν τρόπο με το πόσο αυτά τα προϊόντα μπορούν να κοστολογηθούν ή με το πόσο ουσιαστικά αυτά τα προϊόντα ε, αξίζουν όταν παράγονται με έναν τρόπο. Αυτό αυτός ο πληθωρισμό που έρχονται να μα επιβάλλουν συνεχόμενα καταλήγει ουσιαστικά να δημιουργεί μεγαλύτερα κέρδη στι εταιρείε, παρά ουσιαστικά να αυξάνει χάρη, τον μισθό των εργαζομένων που δουλεύουν σε αυτέ ή τον μισθό των εργαζομένων που δουλεύουν στην παραγωγή αυτών. Οπότε εμεί ακριβώ εκεί έρχομαστε να βάλουμε ένα μεγάλο γιατί. Γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη αύξηση, Και ευτομίως, αυτό θέλει ουσιαστικά να δείξει και να ουσιαστικά. Στοχό προσιλώνεται πάνω σε αυτό. Ότι εφόσον δεν υπάρχει αυτή δηλαδή, η ανταποδοτικότητα στην αύξηση αυτών στη δική μα τσέπη, κάπως πρέπει να υπάρχει μείωση των τιμών που βλέπουμε εμεί τελικά στο ράφι. Mm -hmm. Αυτό εφόσον τα σούπερ μάρκετ επιλέγουν να το κάνουν μόνο με κάποιε εκτόσει που ουσιαστικά δεν είναι εκτόσει, είναι απλά μια προσφορούλα επειδή κάτι μπορεί να του λύγει παραδείγματο χαρή εκείνη την εβδομάδα. Εμεί θεωρούμε ότι συνολικά αυτό θα πρέπει να είναι μικρότερο τον κόστο όλων των προϊόντων μέσα στο που διατίθενται ουσιαστικά προ το αγοραστικό κοινό. Οπότε, εφόσον το Σουμπάνο και δεν παίρνει αυτή την. και προφανώ το κράτο. αυτή την επιλογή να δώσει αυτή την έκδοση σε εμά και σε όλο τον κόσμο, ουσιαστικά ψωνίζει. Αποφασίζουμε ότι να το κάνουμε μόνοι μα. Γι' αυτό υπάρχει και η λέξη το, ότι το αυτομειώνουμε. Δηλαδή, εμεί οι ίδιοι και οι ίδιε παίρνουμε την απόφαση ότι αυτό το πράγμα δεν κοστίζει όσο μας, ε, αυτοί υποστηρίζουν. Συμπλήρωσε. Ευχαριστώ. Ε, λοιπόν, έχει πλάκα. Γιατί στην συνομιλία που έχουμε τα παιδιά τη συνέλευση, Λέει, είχαμε πάει για ένα μοίρασμα σε μια λαϊκή των Πατησίων και στέλνει κάποιο στη συνέλευση. Παιδιά, σταματήστε με τη λέξη αυτομείωση. Πρέπει να πάμε να το κάνουμε λίγο πιο απλό, να το λέμε λίγο πιο απλά στον κόσμο και να λέμε: Είμαστε κάτι παιδιά που πάνε και κλείνουν τα ταμεία στα σούπερ μάρκετ και ζητάνε μείωση τιμών. Και τα καταλαβαίνει ο κόσμο και όντω μα είπαν ότι τα παιδιά που το είχαν απλοποιήσει, α πούμε, ξέρω εγώ λίγο σαν λέξη και τα λοιπά, Ότι είχαν ανταπόκριση στον κόσμο, κατάλαβα ο κόσμο τι κάνουμε. Υποστηρικτικά, α πούμε, ήταν διακείμενο απέναντι σε αυτό που λέγαμε κτλ. Στην πραγματικότητα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι εμεί καλούμαστε να πληρώσουμε με λεφτά που δεν έχουμε τη στιγμή που υπάρχουν τεράστιε επιχειρήσει οι οποίε κερδοφορούν, δεν έχουν σταματήσει να κερδοφορούν και αυξάνουν και τα κέρδη του. Άρα, λοιπόν, η αυτομοίωση στην πραγματικότητα είναι μία λέξη που θέλουμε να συμπυκνώνει, ας πούμε, ότι εμεί θα βάλουμε τι δικέ μα ανάγκε μπροστά και δεν θα δεχτούμε. Ε, αυτό το στεγνό εκβιασμό που στην πραγματικότητα δεχόμαστε την καθημερινή μας ζωή... κάθε φορά που πάμε να ψωνίσουμε. Ούτε την τρομοκρατία με τις τιμές και τους χαμήλους μισθούς. Ε, εννοείς ότι έχουν αυξήσει τα κέρδη τα μεγάλα σούπερ μάρκετ. Μα εγώ είχα ακούσει ότι ο Σλαβενίτς είναι το καλύτερο αφεντικό. Ε, είναι αλήθεια επειδή κάναμε και μια μικρή προετοιμασία. Ε, για το συγκεκριμένο, ε, βλέπαμε τέλος πάντων κάποια ε, αποτελέσματα χρήσεων, δηλαδή κάποιου συλλογισμούς, απολογισμούς τέλος πάνω, των ε, μεγάλων αυτών αλυσίδων και θα ουσιαστικά ότι, ειδικά για τους κλεβενήτρους για παράδειγμα, ε, από το 2022 μέχρι το 2023 είχε κέρδη το 22,58 εκατομμύρια ενώ το 2023 είχε 96 εκατομμύρια. Μιλάμε δηλαδή για περίπου 100% αύξηση των κερδών, όχι απλά τζίρου του σούπερ μάρκετ. Και αντίστοιχα, στον Μασούτη υπήρχε 10% αύξηση στα μεικτά του κέρδη. Οπότε βλέπουμε ότι οι αυξήσεις των κερδών τους και πάλι, όχι του τζίρου, δηλαδή αφαιρώντας τα έξοδα που έχουν ήδη για να λειτουργήσουν, είναι γιγαντιές σε σχέση ουσιαστικά με τις... Που ίσως μάλλον συνάδελφε με την αύξηση των προϊόντων περισσότερο, Παρά, την, παρά ουσιαστικά με το πώς αυξάνονται τα δικά του έξοδα. Θέλετε να πείτε ότι έχει δημιουργηθεί ένα άτυπο καρτέλ τα, τα οποία αυξάνουν όπως θέλουν την τιμή και παίζουν με τις τιμές μαζί με πολιτικές πλάτε και εμείς είμαστε αναγκασμένοι να πληρώνουμε παραπάνω σε αυτό το άτυπο καρτέλ. Νομίζω είναι ο ορισμός. Αυτό μαζί με την ΔΕΗ και τα χρηματιστήρια του ρεύματο, πιστεύω ότι είναι σε απόλυτη σύμπνια και συστήγηση. Οκ. Okay. Μιας και αναφέρατε και τους πληθωρισμούς αλλά και συλλογισμού. νομίζω ότι πάντα όλα αυτά τα πράγματα αποθαρρύνουν τον κόσμο να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα. Είναι που είναι ο κόσμος, νιώθει κάπως ιτημένος, είναι μουδιασμένο από τα κοινωνικά γεγονότα, δεν τον εκφράζουν ε, τα πολιτικά κόμματα, το βλέπουμε από τα ποσοστά που πάνε και ψηφίζουν, ε, δεν τον εκφράζει αυτός ο τρόπος ε, συμμετοχής ή ε, είναι ένας κόσμος απογοητευμένος και σου λέει τώρα θα ασχοληθούμε και με το τι μας λένε, ότι αυξάνει το πληθωρισμό όλα αυτά, τα βλέπουν απλά έτσι. Οκ, okay, και όπως είπατε πριν, δεν θυμάμαι ποιο, πίσω οδημίζεις ότι θα ψάξω να βρω ποιος το έχει φθηνότερα και ποιος το έχει και μπαίνει σε μια διαδικασία, ουσιαστικά και αυτός μέχρι να δουλεύει για το ίδιο το σύστημα. Γιατί όταν μπαίνει σε διαδικασία εσύ να ψάχνεις, να βρεις, χάνει χρόνο από τη ζωή σου από την ομο, όμορφη, την, την τέλεια και μοναδική ζωή σου για να δεις πώς μπορείς να έχεις κι εσύ ένα κομμάτι αξιοπρέπειας ε, στη ζωή. Για να έχεις ένα βιωτικό επίπεδο α, ρε παιδί μου. Εδώ στον ανεπιτυγμένο κόσμο τα λέμε αυτά, ε. ε. Πολύ ωραία. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Συμπλήρωσε. Να πάω κάτι μικρό Κοστατίνη. σε αυτό. Ε, νομίζω ότι σε αυτό ακριβώ. Ωραία, όλα καλά. Είμαστε ναι, καλά ναι, στο ναι. γραφείο. Ναι. στο <laughs> <laughs> στούδίο. Στο στο ναι. ε, νομίζω ότι όλο αυτό συνάδει πάρα πολύ με την έννοια τη ατομική ευθύνη. Δηλαδή ότι τα πάντα πλέον αφορούν τον καθένα και την καθεμία από εμά προσωπικά. Δηλαδή, όντω, να βρούμε την καλύτερη προσφορά, να βρούμε τον καλύτερο αφεντικό, να κάνουμε εμεί τη διαπραγματευσή μα. Όλα ότι είναι δικιά μα ευθύνη και, και δικιά μα, ουσιαστικά, αρμοδιότητα ε, να τα επιλύσουμε. Γι' αυτό, όπω είπα και πριν και ο Δημήτρη και η Δημήτρη, αν διαφερόλωθώ. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτά τα προβλήματα αφορούν όλες και όλες μας και ότι όλοι μαζί τα βιώνουμε, όλες πρέπει να δώσουμε μια λύση πάνω σε αυτά γιατί δυστυχώς όσο αυτοί προτάσουν την οικονομική ευθύνη, τόσο για μας αυτό θα μας πηγαίνει πίσω ουσιαστικά και θα μας βάζει σε μια συνεχόμενη και καθημερινή διαπραγμάτευση με τις ανάγκες μας, θεωρώντας ότι ουσιαστικά οι ανάγκες μα είναι υπερβολικά μεγάλες για το σύστημα, ότι είναι υπερβολικά μη ουτοπικές με έναν τρόπο, αλλά είναι πραγματικές εν τέλει. Και, οπότε πρέπει σε τώρα να τι επιλύσουμε ε, συλλογικά. Σίγουρα και όπως το είπες πρέπει να ξεπεράσουμε την εποχή του ατομικισμού. Πρέπει να ξεπεραστεί αυτή και να δούμε ότι πέρα από τα πλαί, αν δεν σκεφτόμαστε όλοι μαζί συλλογικά για ένα καλύτερο αύριο για όλου μα, σίγουρα θα έρθει κάτι πολύ χειρότερο και για ατομικά και συλλογικά για όλου. Ε, αυτό που θέλω να ρωτήσω τώρα είναι από τι κόσμο απαρτίζεται αυτή η συνέλευση. Τι είναι αυτοί που συμμετέχουν. Ε, υπάρχει κάποια ανταπόκριση από τη γειτονιά, που ξέρουμε ότι πάντα είναι μεγάλο στόχημα και είναι δύσκολο. Σε γενικές γραμμές, <coughs> το κοινό που λίγο πολύ τα άτομα που απαρτίζουμε τη συνέλευση, είμαστε όλοι σε νεαρή ηλικία, κάτοικοι προφανώς και πατησίων, μέση εκπαίδευση και πάνω, είναι η αλήθεια. Ε, η ανταπόκριση από τη γειτονιά τώρα, όσον αφορά τις δράσεις, η αλήθεια είναι πως είναι αρκετά θετική, έως και πάρα πολύ θα έλεγα, πράγμα σπάνιο σε Παρόλα αυτά βέβαια... Δεν... Σε δράσει που... Αυτό θέλω να βάλουμε αστερίσκο ότι μπορεί κάποιος άλλο θα πει ότι παιδιά αυτό δεν είναι παράνομο γιατί πάντα αυτό πλανάται Έτσι, αστυνομία σκέψης μέχρι και στο μυαλό του καθενός. Κι όμως δεν είναι παράνομο, αλλά... <laughs> ναι, ναι, ναι, okay. <laughs> Οφείλω να το πω αυτό. Ε, ενώ έχουμε γενικά μια πολύ θετική ανταπόκριση, η αλήθεια είναι πως οι άνθρωποι δεν συλλογικοποιούνται. Δηλαδή δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να βρούμε... Κάτι παραπάνω. Δηλαδή, μπορεί να υπάρχει μια χλιαρή συμμετοχή να περάσουν άνθρωποι μία-δύο φορέ και τα λοιπά να ενημερώνονται, να ενδιαφέρονται εμένα, αλλά να μην το συνεχίζουν. Παρ' όλα αυτά, θεωρούμε το ότι έχουμε γενικότερα ανταπόκριση με στη γειτονιά. Δηλαδή, φαίνεται και από τι δράσει όπου μαζεύεται αρκετό κόσμο από διαφορετικέ ηλικίε, από, από πάρα πολύ διαφορετικά υπόβαθρα, μετανάστε, ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι μα υποστηρίζουν. Αυτό δείχνει κάτι. Το τοπικό παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, προφανώς. Θα σας πληρώσεις, Δήμητρα. Θέλω να πω ότι βασικά δεν είναι παράνομο, αλλά γενικά δεν θέλουμε να είστε ακόμαστε στο τοπικό. Ε, στην πραγματικότητα, δεν μπορεί να στοιχειοδηθεί κάποια παρανομία ή δεν κλίνουμε όλα τα ταμεία. Ένα είναι αυτό. Από την άλλη, ε, αν γίνεται κάποια παρακόλληση στη λειτουργία του tumor market, το πούμε ανοιχτά. Ανοιχτά δε μιλάμε εδώ θέλουμε να δημιουργήσουμε μία παρακόλληση στη λειτουργία του σούπερ μάρκετ, θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα γεγονός, θέλουμε να δημιουργήσουμε μία αναταραχή, να το πω έτσι, έτσι ώστε να φανεί ότι υπάρχει, υπάρχουν κάποιες και κάποιοι που μιλάνε για αυτό το πράγμα που λέγεται ακρίβεια, που δεν θέλουν να ε, κοιτάνε τις προσφορές... Και να μετράνε τα λεφτά του και να κοιτάνε τι μπορώ να πάρω αυτή τη βδομάδα, τι θα μπορώ να πάρω με το πουμπή ο μισθό μου κτλ. Θέλουν να μπορούν να ζουν, να επιβιώνουν καταρχήν και δευτερευόντα να ζουν με μια αξιοπρέπεια. Ε, και σε αυτό ε, έχει βοηθήσει πάρα πολύ η υποστήριξη του κόσμου όταν στέκονται στι ουρές μαζί μα στο σούπερ μάρκετ. Υπάρχει κόσμο που λέει ότι εγώ είμαι εδώ μαζί με τα παιδιά και θέλω να μου κάνετε και μένα με ένα μείωση τιμών. Ή υπάρχει κόσμος αντίστοιχα που με το που γίνεται κάτι τέτοιο ξεκινάει και ρωτάει, ενδιαφέρεται. Ε, αναρωτιέται, τι γίνεται εδώ, γιατί γίνεται, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και μετά προφανώς βρίσκει το αίτημα δίκαιο, γιατί όλοι υποφέρουμε στην πραγματικότητα. Οπότε, ε, παράλληλα, <Και> το τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι... Όταν πάμε και κάνουμε την αυτομείωση, δεν την κάνουμε μόνο σαν μία δράση έτσι, συμβολική κτλ. Προφανώς και έχει και το συμβολικό του και έχει και τη στόχευση να αρχίσει να φαίνεται ε, μία διεκδίκηση πίσω από αυτή την κατάσταση. Όμως, καλούμε όλες και όλους να ψωνίσουμε όλες μαζί φθηνότερα. Δηλαδή... Πριν κάνουμε κάποιε δράσει, πηγαίνουμε στι ΛΕΚΕ, μοιράζουμε το κείμενο και ενημερώνουμε ότι όντω θα γίνει δράση και ελάτε να διεκδικήσουμε όλοι μαζί να ψωνίσουμε φθηνότερα. Είναι κάτι που θέλουμε να το ανοίξουμε και κάτι που θέλουμε να δημιουργήσει ένα. Πώ το λένε, να γίνει σαν χιονοστιβάδα, να γίνει αντανακλαστικό του κόσμου. Να πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ και να λέει, Αυτό εδώ πέρα το ποσό που μου λέτε να πληρώσω είναι ένα παράλογο ποσό το οποίο δεν το έχω. Θα πρέπει να μου κάνετε μείωση και στην πραγματικότητα θα θέλαμε να μην χρειάζεται καν να πάει το κάνει αυτό. Να γίνεται αυθόρμητο από τον κόσμο. Ε, αυτό το λίγο. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Ε, έχω καλυφθεί για το πρώτο κομμάτι, αυτά που θέλω να σας ρωτήσω. Είχα και κάποια έτσι, πιο ρητορικά ερωτήματα. Αν η ακρίβεια μαστρώει τρώει τη ζωή ε, ή αν πιστεύετε ότι ο κόσμος αυτός μπορεί να ανταποκριθεί ένας κόσμος που πλέον ε, η, η ζωή έχει γίνει μια παρένθεση στη δουλειά. Ενώ ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος δουλεύει τόσο πολύ που λέει ότι δεν έχω χρόνο να ανταποκριθει ενας κοσμος που πλεον η ζωη εχει γινει μια παρενθεση στη δουλεια ενω οτι υπαρχει κοσμος ο οποίο δουλευει τοσο πολυ που λεει οτι δεν εχω χρονο να ασχοληθω με τίποτα. Ε, και όλη αυτή την κατάσταση η παλιά ήταν η δουλειά μια παρένθεση στη ζωή μας τώρα η ζωή μας είναι μια παρένθεση στην εργασία μας ε, έχετε απαντήσει μέχρι τώρα σε αυτά δηλαδή τα έχετε πει και τα έχετε ξαναπεί γι' αυτό λέω ότι ε, αν δεν έχετε να συμπληρώσετε κάτι για αυτά, γι αυτά που είπαμε θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα και θα συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος μόνο μια μικρή παρατήρηση στην ναι, ναι, ναι. οποία και εγώ ξεχάσα να την αναφέρω προηγουμένω. Έχουμε ένα φοβερό παράδοξο στην Ελλάδα. Ενώ έχουμε τόσο μεγάλη ακρίβεια, δεν έχουμε γενικά καθόλου καταναλωτικά κινήματα. Είναι κάτι το οποίο μα έκανε τρομερή εντύπωση και θεωρούμε το ότι αυτή η συνέλευση και γενικότερα όλε οι κινήσει και από άλλε ομάδε και συνελεύσει γειτονιά μπορούν να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, στο να δημιουργηθεί κάτι καινούριο. Αυτό ήθελα να το πω απλά λόγω τι, γιατί συζητούσαμε και προηγουμένω για την ανάγκη συλλογικοποίηση. Ωραία. Ε, θα συνεχίσουμε να ακούσουμε λίγη μουσική. Δύο κομμάτια θα βάλουμε back to back. Θέλετε να μου πείτε ποια από αυτά που έχετε επιλέξει, Δημήτρη, πάρετε πάνω. Karma Sutra, Wake Up, Red King. Ωραία. Και το επόμενο θα ακούσουμε δύο έτσι. Vandaloup, καταναλώστε. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε για μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Βελούδινες φωνέ των Βαδαλούπ και δώστε και σώστε Επιστρέφουμε εδώ στην εκπομπή Παρίας Μαζί μας είναι ο Δημήτρης, η Δήμητρα και η Κωνσταντίνα ε, ή η Κωνσταντίνα, η Δήμητρα και ο Δημήτρης που είναι από την ανοιχτή συνέλευση κυψέλης πα, ε, πατησίων ενάντια στην ακρίβεια Συζητάμε για το ε, ζήτημα της ακρίβεια, αλλά γενικότερα όπως ε, κάθε ζήτημα το οποίο έτσι έχει μεγάλο impact στη ζωή μας, ταυτόχρονα βγάζει και άλλα ζητήματα ζητηματάκια στην επιφάνεια, τα οποία βλέπουμε ότι δεν είναι μόνα τους, δεν είναι ορφανά, έχουν από πίσω τους κι άλλα ζητήματα. Και όλα αυτά για τα λέω. Γιατί θα συνεχίσουμε και θα συζητήσουμε τώρα, βασικά θα σας ρωτήσω για τα χαρακτηριστικά της γειτονιάς. Τι χαρακτηριστικά έχουν αυτές οι δύο γειτονιές. Για πείτε. Είναι αλήθεια ότι και η Κιψέλη ουσιαστικά είναι από τις πιο παλιέ γειτονιές τη Αθήνα με έναν τρόπο. Αυτό μέσα στα χρόνια έχει εξελιχθεί σε ένα ενδιαφέρον ας πούμε, ψηφιδωτό ανθρώπων που έχει δημιουργηθεί ε, μέσα στη γειτονιά της Κυψέλη αρχικά, ε, που βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολύ μεγάλε μεταναστευτικέ κοινότητε ε, και από την, Αφ... και την Αφρική, κατά κύριο λόγο, ε, αλλά και ειδικά και από την ε, νότια, με έναν τρόπο, ε, Ασία. Ε, ε, και την παλιότερη γενιά κυψιλιωτών που μένουν πάρα πολλά χρόνια μέσα στην γενιά τη Κυψέλη. Οπότε έχουμε από νέο κόσμο που, ειδικά αυτήν την περίοδο, μετακόμισε πάρα πολύ τα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, γιατί ήταν από τι γειτονιέ που είχαν τα πιο φθηνά ενίκεια σε σχέση με το υπόλοιπο κέντρο που είχαν ανέβει ήδη πάρα πολύ, όπω κουκάκι, εξάρχεια κτλ. και μεταφέρθηκαν όλοι ουσιαστικά προ την Κυψέλη. Έχουμε πολύ μεγάλη. Μερίδα κόσμου που είναι αρκετά μεγαλύτερος ηλικία, που μένει χρόνια, ουσιαστικά, στη γειτονιά της Κυψέλης και έχουμε και το έντονο το, έντονο, το μεταναστευτικό στοιχείο. Ε, αντίστοιχα στα πατήσια, που είναι λίγο επίση περίεργα διαμορφωμένη γειτονιά, καθώς έχουμε τα κάτω πατήσια, που είναι μια αρκετά επαμβαθισμένη γειτονιά, για, για, με επίπεδο Αθήνας ουσιαστικά, ε, με μεγάλα προβλήματα καθημερινότητα, επιβίωση που έχουν αλλάξει και αυτά μέσα στα χρόνια, ανάλογα ουσιαστικά, και την εποχή για την οποία αναφερόμαστε. Και αντίστοιχα, μετά έχουμε τα άγνοια πατήσια στα οποία δεν έχουμε ουσιαστικά ακόμα εμπλεκεί σχεδόν καθόλου, που είναι αρκετά πιο με έναν τρόπο, θα το πω, γλιστή, upper class με έναν τρόπο η γειτονιά, καθώ είναι αρκετά πιο ακριβή, έχει πολύ ψηλότερα νίκια, έχει κόσμο που μένει κατά κύριο λόγο από πάντα εκεί και περισσότερο οι οικογένειε. Η ε, οι μη συμβαστική μα και σαν συνέλευση. Αντιλαμβανόμενο, αντιλαμβανόμενο και αντιλαμβανόμενοι και αντιλαμβανόμενες λίγο καλύτερα και τις ανάγκες των γειτονιών που θέλουμε να εμπλακούμε. Έχουμε ξεκινήσει με τη γειτονιά της Κυψέλη και επεξεργαζόμαστε. Οπότε και οι δράση που ανέφερε και πριν ο Δημήτρης, είναι κατά κύριο λόγο επικεντρωμένες σε αυτήν. Και τώρα, αντίστοιχα βλέποντας και αντίστοιχα τις ανάγκες της γειτονιάς των κάτω πατησίων, θέλουμε να αρχίσουμε να επεκτενόμαστε και προς τα πατήσια. Ε, δηλαδή να ξεκινήσουμε περισσότερα μοιράσματα, να ξεκινήσουμε με κάποιες δράσεις προ εκεί έτσι ώστε και ο κόσμος να μας, να μας μάθει αλλά και εμείς δεν πλακούμε με αυτόν γιατί δεν θεωρούμε γενικά ότι ε, ενδείκνεται μια συνέλευση να είναι λίγο αλεξιπτωτιστής μέσα σε γειτονιές και να μπαίνει από το και να δείχνει είναι το καλό να γίνεται. Αλλά θέλουμε ο ίδιο ο κόσμο, όπω αναφέρθηκε και νωρίτερα, να μπαίνει σε μια διαδικασία να εμπλέκεται με αυτέ τι δράσει για να καταλάβει ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν αλλιώ. Υπάρχουν τρόποι, υπάρχουν μέθοδοι. Απλά πρέπει και να του ξαναβρούμε από την αρχή, αλλά και να του αρχίσουμε να του εφαρμόζουμε ε, εκ νέου ή τέλο πάντων από τώρα και στο εξή. Γιατί οι ζωέ μα έχουν αρχίσει και πιέζονται όλο ένα και περισσότερο. Ε, αυτά από μένα. Okay, τέλεια. Ε, Επίση. Στην πραγματικότητα κι εμείς εκεί μένουμε, δηλαδή οι κάτοικοι κυψέλη Πατησίων είμαστε κι εμείς που απαρτίζουμε τη συνέλευση. Οπότε έχουμε δει διάφορα πράγματα μέσα στις γειτονιές μας. Ε, για παράδειγμα, στην Κυψέλη, το σχολιάζαμε και στο διάλειμμα τώρα με τη μουσικούλα που έπαιζε. Ε, στην Κυψέλη έχουμε δει να ξεπηδάνε λίγο σαμανιτάρια διάφορα μπαράκια, διάφορα μπαριστακόφη, πολλά μαγαζιά καινούρια, τραπεζοκαθίσματα παντού. Ε, στην πραγματικότητα η Κυψέλη όμως και παλιότερα ήταν μια γειτονιά ξέρω, που ήταν, είχε πιο χαρακτηριστικά γειτονιά. Ακόμα έχεις να είμαστε ειλικρινεί. Αλλά υπάρχει και μια τάση προς «gentrification» Όπω όπως ελληνικά το λέμε, έτσι, εξευγενισμό. Μας εξευγενίζουν εκεί στην Κυψέλη, κάνουνε κάνουν ευγενεί, γιατί πριν δεν ήμασταν μάλλον. Ε, αλλά ήταν μια γειτονιά που είχε, ας πούμε, ξέρω εγώ, το τζαγκάρι τη, είχε το μπακάλικο της γειτονιάς, είχε το μαγαζί που θα πας να πάρεις εργαλεία για το σπίτι, το μαγαζί που θα πας να ε, ράψεις, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα ρούχο ή που θα πας να επιδιορθώσεις κάτι. Υπήρχαν ε, π Δυστυχώς υπάρχει τάση τουριστικοποίησης και στην Κυψέλη Και αυτό φαίνεται πολύ και για το πώς και εμείς οι ίδιοι συμπεριφερόμαστε με στη γειτονιά μας. Δηλαδή θα πάμε ε, κάπου ας πούμε, ξέρω εγώ, να πιούμε ένα καφέ, αναγκαστικά θα πάμε να κάτσουμε σαν μαγάζι να τον πληρώσουμε. Μπορούμε όμως να πάμε και σε κάποιο δημόσιο χώρο, να μην πληρώσουμε τίποτα και να αξιοποιήσουμε το ότι θέλουμε... Να βγαίνουμε έξω από το σπίτι μα και να μην μα φεύγουν λεφτά από την τσέπη με το καλημέρα. Και θα συνεχίσουμε να το περασπιζόμαστε αυτό. Γι' αυτό το λόγο, πήχε και ω συνέλευση, είχαμε οργανώσει μια πορεία γειτονιά, ενάντια στην ακρίβεια, η οποία κατέληγε πάλι στο θεατράκι τη Φογκέρνου, όπου κάναμε και ένα γλέντι. Στο γλέντι αυτό, ό,τι έπαιρνε κάποιο κρασί, μπύρα ή τσίπουρο, 1,5 ευρώ, ε, υπήρχε κόσμο στο θεατράκι που απλά απολάμβανε τη χαλαρή μουσική ενό ρεμπέτικου γλεντιού και μπορούσε ευτηνά να πιει και κάτι και να υπάρξει στη γειτονιά του με έναν πιο ελεύθερο και λιγότερο ακριβό τρόπο. Στο περιορισμένο δημόσιο χώρο της Κυψέλης, ενώ στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας που το πάρκο που έχει η Κυψέλη δεν έχει πάρκο η Κυψέλη. Το πάρκο της Κυψέλης είναι το, το πεδίο του Άρεως που είναι στα σύνορά του, έτσι... Ε, μεγάλη κουβέντα κιόλα. Mm -hmm. Αλλά πάμε για το gentrification και τον εξευγενισμό γιατί με ενδιαφέρει. Γιατί ε, το gentrification είναι ένα ε, εργαλείο που αυξάνει τα ενίκια και μιλάμε πάλι για αύξηση τιμών πάνω σε αυτό. Και όπω ε, πολύ σωστά είπατε, έχουμε συνέχεια καινούρια μπαρ, καινούρια καφέ, καινούρια μαγαζιά με κάλτσε. Δεν ξέρω αυτό με τα μαγαζιά <laughs> με τις κάλτσες, τι κάλτσε. Τι φρίκι είναι αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Χίπστερ ε, τα ονομάζουν αυτά τα μαγαζιά ή μαγαζιά που πολλές, έχουν πολλέ λειτουργίε. Ότι μπορεί να είναι βιβλιοπολείο, ταυτόχρονα μέσα να πλέκουν, ταυτόχρονα να ε, παίζουν αγώνε ε, cricket στοίχημα. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί η δαιμόνη μικρή επιχειρηματίε του νεοφιλελευθερισμού. Αλλά για πείτε το gentrification, ε, σκε... ακουμ... πιστεύετε σα ακουμπάει εσά σας... εκεί στη γειτονιά. Όχι απλά μας ακουμπάει, μας εκτοπίζει. Και η πρώτην μέχρι πρώτη τη μεγαλύτερη αφρικάνικη κοινότητα σε όλη την Αθήνα. Και τώρα ξαφνικά βλέπεις όλους αυτούς τους ανθρώπους να εκτοπίζονται επειδή τα ενίκια έχουν να ανέβει στο Θεό. Δημόσιοι χώροι πλέον μετατρέπονται σε καθαρά εμπορικούς. Παντού ξεπηδάνε όπως είπε και εσύ μπαρ, μαγαζιά και κατά συνέπεια και με την ύπαρξή του μετρό πλέον το οποίο φτιάχνεται... Σιγά σιγά οι ιδιοκτήτες το χρησιμοποιούν αυτό ως χαρτί για να ανεβάσουν τα ενίκια. Συνέβηνε και μάλιστα συμβαίνει και στον άμεσο περιγυρό μας. Μάλιστα τώρα μία φίλη που μιλούσα τις προάλλες, ανέβηκε το ενίκιο από 350 ευρώ στα 450. Και δεν μιλάμε τώρα για κάποιο μεγάλο προφανώς ε, σπίτι, αλλά μία μικρό σχετικά. Ο εξευγενισμός μα ακουμπάει όλου και το θέμα του δημόσιου χώρου είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δεν μένει τίποτα πλέον το οποίο δεν είσαι υποχρε... που, που είσαι υποχρεωμένο να πληρώσει. Δηλαδή, σε λίγο ακόμα θα βγαίνουμε στη φωκείο γνέφη και θα μα κόβουν και κάποιο εισιτήριο για να μπούμε. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Εάν θα εξευγενιστεί ο πεζόδρομος πλέον άμα τον κλείσουν όπω θέλανε το λόγο του Γενικότερα, ότι θα έρθει κάποιο επιχειρηματίε, καλό είναι τα καλά λεφτά που θέλουμε να επενδύσουν. Φυσικά θα σου έχουν μετά ένα εισιτήριο. Θα γίνεται να απολαύσει έτσι αυτό το χώρο, πλέον δεν θα είναι δημόσιο ο χώρο και να συμπληρώσω και ότι στην Κυψέλη δεν, προφανώς δεν είμαστε στον ίδιο βαθμό ακόμα εξευγενισμένοι όπως έχει γίνει το κουκάκι ή άλλες περιοχές παρόλα αυτά, όλα αυτό μας πιέζει όλο και περισσότερο δηλαδή διαρκώς τα πάντα κρυβαίνουν δεν γίνεται τώρα ένας άνθρωπος με ένα μισθό 700 ευρώ να πληρώνει ένα ενίκιο 400 είναι ήδη παραπάνω από το μισό μισθό του είναι αυτό είναι τρομακτικό Επίσης όλοι οι μετανάστες αυτοί που θα πάνε μετά που ήδη υπήρχαν στην Κύψελη έχουν εκτοπιστεί και διαρκώς και όλας πόσα, δηλαδή, πόσα καφέ μπαρ θα ανοίξουν ακόμη. Αυτό είναι τρομακτικό, δηλαδή ανά πέντε μέτρα έχουμε και ένα καφέ μπαρ, έχουν ανοίξει πραγματικά ανά πέντε μέτρα στη γειτονιά στο σημείο που μένω κιόλα, έχω στα 7 μέτρα ένα... Στο ο ευθεία, ακριβώ επάνω, δεξιά μου το ίδιο. Πάνω στην κερκίδα υπάρχουν επί τη Κυψέλη. Δηλαδή, εντάξει, δεν πάει άλλο αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε δημόσιου χώρου καθόλου. Ανάπτυξη. Έτσι αναπτύσσεται. Έτσι είναι η βαριά βιομηχανία ο τουρισμό, μην ξεχνάτε του ελλαδικού χώρου. Άρα έτσι θα αναπτυχθούμε. Θα τα δώσουμε όλα να είναι καφέ, οι τουρίστε να κάνουν βόλτες και αυτή η πόλη να μην απευθύνεται σε εμά. Αυτό είναι το, το τελικό ε, προϊόν ε, της κουβέντας μας, ότι πλέον αυτή η πόλη δεν απευθύνεται σε εμά και τέτοιες συνελεύσεις και τέτοιες δράσεις που κάνουμε είναι για να πούνε στον κόσμο... ότι ίσως θα πρέπει να ξανασκεφτούμε τι και πώς ε, και τι απευθύνεται σε εμά πλέον. Ε, και θέλω να ρωτήσω τώρα για να συνεχίσουμε την κουβέντα... γιατί μου είπατε διάφορα πράγματα που είχα ετοιμάσει να σας ρωτήσω τώρα για τις δράσεις σας και τι γίνεται και πώς. Μου κάνατε μια μίνι περιγραφή αλλά θα ήθελα μια μεγαλύτερη περιγραφή γιατί μέσα δεν είχε διάφορα πράγματα που θέλω να ρωτήσω πώ ε, πώς θα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ; ε, αν έξω μαζεύονται καθελογής μπάτσων και τι λένε, πώς κοιτάζουν ή τι συζητάνε γιατί πάντα κάτι θα λένε τώρα γιατί γνωρίζουν ότι αριθμητικά πλέον υπερτερούν σε όλη την Αθήνα. Τα Τελευταία χρόνια. Άρα τώρα έχουν αρχίσει και μιλάνε και με τον κόσμο. Ε, τέτοια πράγματα θέλω να σα ρωτήσω. Αν θέλετε, θα το ανοίξουμε και μπορείτε να το συζητήσετε και όλοι. Και ο συμπληρώνει ο θέλει. Κοίτα, σε γενικέ γραμμέ, οι παρευρισκόμενοι στα σούπερ μάρκετ είναι υπέρμαστοι περισσότεροι. Υπάρχει προφανώ μία μειονότητα που στέκεται ενάντια στη δράση, χωρί κάποιο προφανή βέβαια λόγο εγώ να συμπληρώσει. Είναι απλά αντιδραστικοί άνθρωποι. Ε, αλλά οι περισσότεροι είναι υπέρ μα. Δηλαδή, οι ουρέ οι οποίε δημιουργούνται στα ταμεία που εμεί μπλοκάρουμε είναι μεγάλε. Αυτοί οι άνθρωποι κάθονται εκεί πέρα και μα υποστηρίζουν. Τώρα, οι εργαζόμενοι, η αλήθεια είναι πω είναι μια τελείω διαφορετική κουβέντα. Έχουν πιο μετριοπαθή στάση. Περισσότερο, πιστεύουμε, λόγω τη πίεση από τα αφεντικά του, από του υπεύθυνου. Δηλαδή, και όσοι μα υποστηρίζουν, μιλάνε κάπω σιγανά, στα κρυφά λίγο. Εντάξει, παιδιά, εγώ συμφωνώ, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω παραπάνω. Καταλαβαίνει. Πότε έχουν μια πολύ διαφορετική στάση. Ενώ ο υπόλοιπο κόσμο, αν μα χειροκροτήσει, μπορεί ίσα ίσα να μιλάει και αυτό στον υπεύθυνο και να πει, Ναι, τα παιδιά έχουν δίκιο. Ε, είναι δίκαια τα αιτήματα. Θέλουμε κι εμεί εκτό. Δεν βγαίνουμε. Είναι μια πολύ διαφορετική στάση. Τώρα, όσον αφορά την αστυνομία, η αλήθεια είναι πω η παρουσία τη γίνεται όλο και πιο έντονη. Το έχουμε παρατηρήσει κιόλα και σε άλλες δράσεις αυτομείωσης που γίνονται και στη συνοϊκή των ανατολικών, παραδείγματο χάριν. Από όσο μαθαίνουμε εκεί πέρα, η αστυνομία πεμβαίνει σχετικά άμεσα. Έχουν μπει σε ένα ρόλο προστάτη των σούπερ μάρκετ. Οπότε το ελληνικό κράτος σε μεγάλο βαθμό υπερασπίζεται αυτό που συμβαίνει. Δεν θέλουν να αναπτυχθεί κάποιο κίνημα που να εναντιώνεται στην ακρίβεια. Είναι πολιτική γραμμή αυτό. Ε, να προσθέσω και εγώ μερικά πράγματα. Ε, είναι αλήθεια ότι όντω μερικέ φορέ και η αντιδράση του κόσμου που είναι μέσα στα σούπερ μάρκετ είναι στα όρια του συγκινητικού. Ε, δηλαδή έχουμε δει κόσμο, ειδικά και μεγαλύτερη ηλικία, που εμένα προσωπικά μου κάνει και μεγαλύτερη εντύπωση, που μπορεί να κάθεται μία και μία μισή ώρα και να περιμένει και τελευταία στιγμή να μα λέει: Χιλιά, συγγνώμη, παιδιά, δεν με κρατάνε άλλο τα πόδια μου. Πρέπει να γυρίσω στο σπίτι. Ε, αλλά με έναν τρόπο πραγματικά αλληλέγγυο, με μια αλληλεγγύη που έχουμε ίσω λίγο ξεχάσει. Στην, στην παρούσα φάση και στην, στη γενιά μα, που δεν τη βλέπουμε δηλαδή, εύκολα το κάποιο ή κάποια να μην έχει κάποιο, κάποιο συγκεκριμένο λόγο που βρίσκεται εκεί ή κάποια, να του έχουμε μιλήσει νωρίτερα για οτιδήποτε, αλλά ταυτόχρονα θέλει να διεκδικήσει μαζί σου. Που σίγουρα αυτό συμβαίνει επειδή η ανάγκη που εκφράζουμε εμεί ω δικιά μα είναι και δικιά του και δικιά τη, αλλά ταυτόχρονα ε, φέρνει μπροστά μια ανθρωπιά. Που έχει νόημα την ξέρω, να την ξαναεφευρίσκουμε στο τώρα, γιατί έχει χαθεί ουσιαστικά. Δηλαδή, μέσα σε αυτό το λίγο σύστημα του ψιλοκανιβαλισμού που ζούμε τα τελευταία χρόνια, η έννοια τη ανθρωπιά έχει ξεχαστεί. Και τη αλληλεγγύη, και τη συντροφικότητα και τη συλλογικότητα. Οπότε, και μέσα στο σούπερ μάρκετ, επειδή αυτέ οι δράσει ουσιαστικά δημιουργούν, α πούμε, μικρά, όπω έλεγε πριν, δίμητρα γεγονότα, εγώ θα πω ότι είναι και λίγο. σε βγάζουν από τον καθημερινό ρυθμό όπω έχουν βάλει. Γιατί ο καθημερινό ρυθμό είναι ένα ρυθμό κανιβαλισμού. Οπότε βγαίνοντα από αυτό λίγο, ξαναθυμάσαι ότι γιατί βρίσκομαι εδώ, γιατί ζω, με ποιους ανθρώπου ζω, τι θέλω εγώ να, είμαι, να κάνω και να είμαι σε αυτό τον μάτιο του, του κόσμου. Ε, οπότε πιστεύω ότι αυτό το επαναφέρει σε μια, σε μια σκέψη, σε μια συνείδηση που ίσω είχε κάπω ξεχαστεί. Και αυτό είναι πραγματικά πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Ε, αντίστοιχα τώρα για τον κόσμο που εργάζεται εκεί. Το προτήρήσαμε και σε κάποιες εδράσεις, ειδικά στο Βασιλόπουλο. Δεν ξέρω ε, ποι, και ποιες έχουν βρεθεί σε Βασιλόπουλο την τελευταία περίοδο. Έχει πλέον και ταμεία τα οποία είναι αυτόματα. Αλλά δεν έχει ε, άνθρωπο εκεί ουσιαστικά που να χτυπάει τα προϊόντα. Ε, αυτά τα ταμεία είναι ουσιαστικά... Ε, ε, ε, ο τρόπος για να μην έχουμε εργαζόμενους πια στο σούπερ μάρκετ μετά από λίγα χρόνια. Και εμένα μου κάνει εντύπωση, είναι αλήθεια, μερικέ φορέ που βλέπουμε στο σούπερ μάρκετ, ειδικά στο Βασιλόπουλο, να αντιτίθεται σε εμά, αλλά θέλουμε να του εξηγήσουμε ταυτόχρονα ότι δεν αντιστεκόμαστε μόνο στην, μείωση, στην αυξή των τιμών, αλλά αντιστεκόμαστε συνολικά σε ένα σύστημα που θέλουμε να μα πετάξει εκτό. Και εσά και εμά. Εμά με την ακρίβεια, εσά με την εμ, τεχνολογία με την κακή τη έννοια ουσιαστικά. Δηλαδή με την έννοια που αντιδρά απέναντι σε εμά, απέναντι στην κοινωνία και θέλει να τα κάνει όλα αυτοματοποιημένα, πετάντα έξω οτιδήποτε του το θεωρεί άχρηστο με έναν τρόπο ή αχρίαστο. Ε, τώρα για του μπάτσου. Ε, ενώ ταυτόχρονα βρίσκονται εκεί, είτε καλώντα από το σούπερ μάρκετ, είτε επειδή του αρέσει γενικά, νομίζω οτιδήποτε φαίνεται να αντιστέκεται να, να είναι εκεί για να το καταπολεμήσουν ή κατευθείαν μετά που εμφανίζεται. Ε, Προ το παρόν δεν έχουν κάνει κάποια έντονη αντίδραση. Εντίον μα, εκτός από την πορεία που είχε γίνει τη γειτονιά, που ήταν λίγο πιο έντονη και αναβαθμισμένη η παρουσία του ουσιαστικά, γιατί είχε και μάτια και τα οποία δεν περιμέναμε κιόλα με έναν τρόπο, γιατί ήταν απλά μια πορεία γειτονιά. Ε, ωστόσο, είναι από τα ζητήματα που θεωρώ ότι μόνο η μαζικότητα μπορεί να επιλύσει. Δηλαδή, όντω ότι είμαστε εμεί και λιγότεροι και λιγότερε σε σχέση με το πόσοι πλέον υπάρχουν μπάτση διαφορετικών χρωμάτων και διαφορετικών πούμε, εξοπλισμών. Ε, πιστεύω ότι το μόνο πράγμα που μπορεί να το καταπολεμήσει αυτό το πράγμα και να δείξει το πόσο ε, είναι απλά για να πρασπιστεί ένα δικαίωμα και, ε, του κέρδου ουσιαστικά πάνω στι ζωέ μα, μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να φανεί. Δηλαδή, δείχνοντα ότι ναι, τα παιδιά που το κάνουν μια δραστηριότητα στο δεν είναι κάποιοι τρελοί άνθρωποι που θέλουν να κάψουν όλη την Αθήνα, στην προκειμένη περίπτωση τουλάχιστον, αλλά ουσιαστικά είναι άνθρωποι που απλά θέλουν να ζήσουν λίγο καλύτερα εκείνη τη στιγμή. Και νομίζω ότι αυτό και όλα φαίνεται και στον κόσμο και περνάει κατευθείαν. Δηλαδή, θα μπει κόσμος μπροστά, παρόλο που μπορεί να υπάρχουν μπάτς μέσα στο σούπερ μάρκετ και να πει ότι Μα, απλά μία στη μόνη ζητάμε θα μπορούσε απλά να το κάνει το σούπερ μάρκετ χωρίς περαιτέρω διαδικασίες και συζητήσεις. Και κάτι τελευταίο. Στην πραγματικότητα, η αστυνομία έρχεται γιατί το σούπερ μάρκετ θέλει να φύγουμε. Είναι προφανέ. Δηλαδή, θα τους καλέσει, θα έρθουν και πιστεύει ότι θα αισθανθούμε κάποια πίεση με την παρουσία τους κτλ. Στην πραγματικότητα όμως, ε, και η, όποια παρουσία αστυνομικών δυνάμεων ας πούμε, μέχρι στιγμής της δράσης μας, δεν ήταν ιδιαίτερα έντονη... Ε, στην πραγματικότητα ήταν για να παρακολουθήσει την κατάσταση, τη φάση να δει τι είναι πάλι αυτοί που έρχονται και διεκδικούν και κλείνουν σούπερ μάρκετ κτλ. Υπάρχει ένα άμεσο τενακλαστικό πλέον λοιπόν θεσμοθετημένο, τελείως by the book από πλευράς κράτους και επιχειρήσεων ό,τι πρόβλημα έρχεται και δημιουργεί ο κόσμος ο οποίος διεκδικεί καλώ την αστυνομία για να τελειώνουμε είναι ξεκάθαρα αυτό. Τώρα αν θα το βρούμε μπροστά μα το επόμενο διάστημα, μένει να φανεί. Εμά πάντως δεν θα μα αποθαρρύνει η συγκεκριμένη παρουσία από το να συνεχίσουμε τι δράσει μα. Πλά να συμπληρώσω κάτι εντωμεταξύ. Είναι ένα πολύ ωραίο παράδοξο και συνοψίζει κιόλα λίγο την εικόνα τη κατάσταση. Τα σούπερ μάρκετ και ειδικά υπεύθυνοι συνήθω αρνούνται και επικαλούνται τεχνικού λόγου που δεν μπορούν να δώσουν εκπτώσει, χρειάζονται έγκριση από του ανώτερου του. Πάντως, εγώ από είχα δει σε μία από τις δράσεις μας, στην αστυνομία μια χαρά δίνουν νερά και άλλα πράγματα. Τους κερνάνε πολύ εύκολα. Όταν όμως ο απλός κόσμος διεκδικεί να πάρει απλά κάτι λίγο φθηνότερα και που εδώ που τα λέμε είναι τόσο ακριβό, που ακόμα και αυτή η έκπτωση δεν είναι τόσο μεγάλη, είναι μόνιμα αρνητική. Αυτά όσον αφορά και το κοινωνικό του προφίλ. Πολύ σημαντικό και αυτό. Και... Είπαμε, καλύψατε κιόλα και το δεύτερο κομμάτι ε, που Όσο ήθελα. Μπροστά. Και θα συνεχίσουμε επιτόπου στο τρίτο. Και σε αυτό έχω να ρωτήσω διάφορα. Ε, τώρα, για μένα είναι σημαντικό κάπως, αν και το έχουμε πει και πιο πριν, αλλά θέλω να ξαναακουστεί, ε, ότι για ποιο λόγο πιστεύετε ότι αυξάνονται οι τιμές και πιστεύετε ότι θα συνεχίσει να γίνεται αυτό. Mm. Δεν χρειάζεται... Και δεν το λέω σε μόνο σαν απευθύνομαι σε τρει οικονομολόγου να μα πούνε τώρα. «Οκ, mm -hmm. okay, well, well, θα σου πω όσο πέφτει το, το Down Jones και τα υπόλοιπα. Ε, για πείτε, εγώ πιστεύω συνολικά ότι η αύξηση τιμών, τελο η αύξηση του κόσμου ζωή δεν είναι κάτι που αφορά ούτε μόνο εμά, ούτε μόνο την Ελλάδα με έναν τρόπο. Απλά στην Ελλάδα το βιώνουμε. Ίσως πιο δύσκολα από πάρα πολλέ χώρε του δυτικού κόσμου, γιατί μιλάμε γι' αυτόν τον κατά κύριο λόγο, γιατί στον, στον υπόλοιπο κόσμο είναι μια πολύ διαφορετική συνδίκη που είναι, μάλλον θέλει πολλέ εκπομπέ για να λυθεί. Ε, Α πούμε και τα ρωτάτε λεφτά, κάποιοι δείκτε που βγήκανε τέλο πάντων για τα επίπεδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το πού είναι η Ελλάδα σε θέμα μισθών και πού είναι η Ελλάδα σε θέμα ακρίβεια, που είμαστε και στο ένα πολύ χαμηλά και στο άλλο πολύ ψηλά. Θα αφήσει τον καθένα και την καθεμία να μαντέψει πού. Ε, πιστεύω ότι είναι τόσο ζήτημα. Και πολιτική, αλλά και εύκολου κέρδου. Δηλαδή, βλέπουν αυτή τη στιγμή ότι ο κόσμο πλέον έχει μπει λίγο σε μια μικρή απάθεια. Ότι παρόλο που πιέζεται ο καθένα και η καθημερινή από κάθε μέρα όλο και παραπάνω και όλο και με πιο βίαιου τρόπου να τα βγάλει πέρα και να ανταπεξέλθει σε οτιδήποτε ας πούμε, έρχεται να του επιβάλλουν, οι αντιδράσει είναι πάρα πολύ μικρέ του κόσμου. Και όσο πραγματικά οι αντιδράσει είναι πάρα πολύ μικρέ, νομίζω ότι όχι απλά θα έχουμε μια συνεχόμενη αύξηση τη ακρίβεια, αλλά θα γίνει. Ένα πράγμα το οποίο δεν θα ξέρουμε πλέον από πού να το πιάσουμε. Δηλαδή και τώρα ακόμα και στη συνέλευση, όσοι το συζητάμε ειδικά και φέτος ως δεύτερη σεζόν που... Έχουμε ω συνέλευση, είναι ότι είναι τόσο πολλά τα πεδία τη ακρίβεια που μπορούμε να συζητήσουμε και να συζητήσουμε τι δράσει μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτά, όπω οι λογαριασμοί, τα νίκια που αναφέραμε και νωρίτερα, οι δημόσιοι χώροι που όντω δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πολιτιστικό, το οποίο να μην μα βγαίνουν τα λεφτά μα εκτό budget τελείω. Δηλαδή, τώρας, τώρα, μην το συζητήσουμε πια. Δηλαδή, τα 50 ευρώ είναι στάνταρ εισιτήριο, α πούμε, που μπορεί να το πάρει σε early bird μόνο για να δει κάποιο φίλο σου, ξέρω εγώ, από <laughs> το δημότυχο να παίζει χάρη. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό. <laughs> Αυτός ο φιλόφατος Μερήκε και το σινεμά έχει γίνει πάρα πολύ ακριβό Το θέατρο είναι πλέον πολυτελείας προϊόν Α, Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να μην έχει γίνει Πολυτέλεια ουσιαστικά Και με έναν τρόπο όχι απλά Επειδή το, το είπες και πριν Χρήστο Ότι η ζωή μας είναι σχέση Με τη δουλειά μας και μέσα στην παρένθεση δεν μπορεί να κάνει πλέον και τίποτα. Δηλαδή, όταν μιλάμε για τόσο μεγάλο κόστος ζωή, το να πει ότι θέλω να κάνω κάτι να διασκεδάσω, να βγω έξω, να δω κάτι εφορτικό να αλλάξω λίγο παραστάσει, συνθήκε κτλ. Έχει γίνει πλέον προϊόν πολιτέ, το οποίο είναι, είναι τρελό για μένα, προσωπικά. Ε, και νομίζω ότι αυτό θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον και θέατρο να αναδείξουμε ότι βάζοντα και λίγο προτρέχοντα και λίγο στη συζήτηση, για μα είναι πάρα πολύ βασικό ότι εκτό από τι τεράστιο μπορεί να γίνονται ενάντια σε πράγματα που αυτοί μα επιβάλλουν, πρέπει να αρχίσουμε να περιγράφουμε λίγο και το πώ εμεί θέλουμε τα πράγματα να είναι. Που αυτό το κομμάτι για αυτή την περίοδο είναι νομίζω ο πυρήνα του είναι το, η έννοια τη ελληνική και η έννοια τη κοινότητα και το πώ μπορεί ένα κόσμο να φαντάζεται τον κόσμο, την επόμενη μέρα, μαζί με του ανθρώπου που είναι γύρω του και τον αφορά, α πούμε, αυτή η πίεση που δέχεται, αλλά ταυτόχρονα θέλουν να το ζητήσει κάπω λίγο διαφορετικά, κάπω λίγο αλλιώ. Ε, οπότε και πάνω σε αυτά, τέλο πάντων, πιστεύω ότι είναι το πιο βασικό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε για να σταματήσει αυτή η ακρίβεια να αυξάνεται και να ξαναπιάσουμε λίγο, λίγο διαφορετικά πούμε, το γαϊτανάκι τη καθημερινότητά μα. Είναι να βρούμε μικρού τρόπου να μην μα αφορά καν. Γιατί πιστεύω ότι όσο μπαίνουμε στο δικό τους παιχνίδι, πάντα αναγκαστικά θα χάνουμε. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο διέξοδο που θέλουν να μα δώσουν ε, έτσι ώστε να ικανοποιούμε τι επιθυμίε μα και τι ανάγκε μα μέσα στο δικό του σύστημα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πω η ακρίβεια είναι ένα πολύ δύσκολο ζήτημα να απαντηθεί υπό την έννοια ότι είναι πολυπαραγωγικό. Όμω την ίδια στιγμή δεν χρειάζεται να γίνουμε οικονομολόγοι για να το εξηγήσουμε. Γιατί η απάντηση είναι η πιο προφανή και είναι και η πιο απλή. Είναι η ανάγκη μεγιστοποίηση του κέρδου. Αυτό είναι λίγο πολύ. Θέλω να πω. Αν μπορούσαν να πάνε και το λάδι στα 50 ευρώ, όχι το λίτρο, το μισό λίτρο, να είναι 100 ευρώ το λίτρο, θα το καναν. Αν να διώξουν και όλου του υπαλλήλου. Θα το έκαναν, πολύ ευχαρίστως. Θέλουν τα μεγαλύτερα κέρδη που μπορούν να έχουν, με το λιγότερο δυνατό κόστος. Λίγο πολύ αυτή είναι η απάντηση. Και αυτό είναι και που βλέπουμε και εμείς. Το, αυτό που ανέφερε και προηγουμένως η Κωνσταντίνα με τα αυτόματα ταμεία, είναι ένα πολύ προφανές δείγμα. Ξεφορτώνονται εργατικό δυναμικό. Άνθρωποι χάνουν τις δουγές τους. Και παρόλο που δεν, ήταν, δεν είναι καλοπληρωμένες οι στο των σούπερ μάρκετ, είναι παρόλα αυτά κάτι. Είναι μια θέση εργασία όπου κάνετε. Μια οικογένεια ξαφνικά έχει ένα μικρότερο εισόδημα. Αυτό που εμεί βλέπουμε ω συνέλευση είναι πάντω ότι δεν χρειάζεται το να κάνουμε μακροσκελείς... οικονομικέ θεωρίε, καλοδεχούμενε προφανώ, και εννοείται πω θέλουμε και να εμβαθύνουμε και κάπω παραπάνω. Αλλά είναι ανάγκη μεγιστοποίηση κέρδου από τη μεριά των αφεντικών. Την ίδια στιγμή και το κράτο έχει ένα μερίδιο σε όλο αυτό. Κάθονται με, με τον συνεχόμενο πληθωρισμό, κερδίζει από το ΦΠΑ. Μπορεί έτσι να γεμίσει όλο του τον προπολογισμό. Κάπω πρέπει να αγοραστούν και αυτά τα Rafale και τα F35, άλλωστε. Άλλο πράγμα να παίρνει από ένα προϊόν που έχει 1 ευρώ 24 λεπτά, και άλλο από ένα που έχει 10 να παίρνει 2,4. Με αυτό το σταθερά υψηλό ΦΠΑ, που αξίζει να σημειωθεί κιόλα ότι είναι από τα υψηλότερα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Είναι φοβερό. 24 ευρώ ΦΠΑ σχεδόν για το οτιδήποτε. Τα πάντα είναι σχεδόν ήδη πολυτελείας. Είναι απίστευτο αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ ψηλό φόρος. Και διαρκώ το κόστος πέφτει σε μας, Δεν τον απορροφάνε οι μεσάζοντες. Και κάτι ακόμα. <laughs> ε, πέρα από όλα αυτά που ακούστηκαν που είναι ολόσωστα και προσπογράφω. Ε, τα επιδόματα που παίρνουμε επίσης προέρχονται ήδη από τους πάρα πολύ ψηλού φόρους που πληρώνουμε. Δεν είναι καμιά ηλεημοσύνη του κράτου τύπου. Ας βοηθήσουμε έστω και ελάχιστα όπως μπορούμε τους φτωχότερου, όχι, πληρώνουμε φόρους στο κράτος και μας γυρνάνε με την μορφή επιδομάτων και έτσι μπορεί το κράτος να δίνει επιδόματα. Ε, επίσης, αν πάμε λίγο το ρολόι πίσω, λίγο πίσω, ε, αν θυμηθούμε για παράδειγμα ότι ξεκινήσαμε να πληρώνουμε διόδια και υπήρχαν κινήματα ενάντια στα διόδια που σηκώναμε τις μπάρες και πάρα πολύ καλά κάναμε, αλλά έχουν πει διόδια. Ε, τα οποία τα πληρώνουμε ακόμα. Τύπου για έργα προ-30 ετών πληρώνουμε ακόμα διόδια. Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να πληρώνουμε διόδια. Π.χ. Δεύτερον, ε, ηλεκτρικό ρεύμα. Πολύ χρωματιμολόγια κτλ. Έχουν μπει ιδιώτε λοιπόν και εκεί, μεγάλε επιχειρήσει. Καρτέλ δεν τα πάμε πριν. Πολύ καλά κάναμε και τα πάμε έτσι. Γιατί στην πραγματικότητα καλούμαστε να πληρώνουμε τη μία την τάδε εταιρεία για να έχουμε κάτι το οποίο θα έπρεπε να είναι κάτι αυτονόητο. Ηλεκτρικό ρεύμα. Ποιο ζει ηλεκτρικό ρεύμα. Ε, και πρόσφατα τώρα είναι στην κουβέντα τι θα γίνει με το νερό και αν θα μπουν οι ιδιώτε στο νερό, που είχε μπει το νερό στο ταϊπέδ κτλ. Και, τα και, τα και αν θα αυξηθούν τα τιμολόγια του νερού. Το νερό, μιλάμε για το νερό. Βλέπουμε λοιπόν γενικά μία σειρά. Καλά, εδώ πέρα θα μπορούσαμε πάλι να χαλάσουμε πάρα πολλέ εκπομπέ, να συζητήσουμε π.χ. και το τι έγινε με τα τρένα. Αλλά τέλο πάντων, α θέσουμε ένα στόχο εδώ. Γιατί γενικά υπάρχει Όχι, ανοίγει η μία... κουβέντα κι άλλο Γιατί βλέπουμε τον ιδιωτικό τομέα ε, Και στην παιδεία και στην υγεία Αχα Έτσι Γενικός βλέπουμε ένα κράτος να κάνει πίσω Και να δίνει στους το ελεύθερο Να μπαίνουν σε κάθε τομέα της ζωής μας Χωρίς τον οποίο δεν μπορούμε να επιβιώσουμε έτσι. Παιδεία και υγεία Οπότε... Τι καλούμαστε να κάνουμε, λοιπόν, για να τα έχουμε λεφτά, να πληρώσουμε. Σε αυτό το κομμάτι, λοιπόν, πρέπει να παρατηρήσουμε μια γενική τάση που λέει ότι από εδώ και πέρα, για να έχει κανείς τα αυτονόητα για να ζήσει, πρέπει να τα πληρώνει. Έτσι, λοιπόν, και στο σούπερ μάρκετ, αντί να μπορούμε με κάποια προσιτότητα, πούμε, εγώ, να παίρνουμε τα απαραίτητα τρόφιμα για να ζήσουμε, και όχι ήδη πολύ τρόφιμα, έτσι η υγιεινής, για παράδειγμα. Ε, μιας και έχουμε και δύο γυναίκες εδώ στο στούντιο. Δεν θέλουμε να γίνουμε party πουπερ, αλλά πλήρωνουμε αρκετά για μια φορά το μήνα, ας πούμε, και ονονοήτο. Οπότε, γενικός η αύξηση των τιμών πάνω στις βασικές μας ανάγκες ε, πάει να θεσμοθετηθεί. Πάει να γίνει και είναι κάτι το οποίο συνολικά είναι στο δικό μας χέρι να, πούμε, να βάλουμε ένα μεγάλο στόπεδο και να πούμε ότι οι παιδιά όχι. Τα θέλουμε αυτά προσιτά για όλες και για όλους. Πολύ ωραία. Δεν, θα, δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Νομίζω η πολυφωνία σας ε, τα, τα ισοπαίδωσε οποιαδήποτε ερώτηση ήθελα να κάνω ή ε, πάντως, κάποιος από εσάς ε, έκανε ένα ερώτημα ότι τι άλλο μπορούσαμε να κάνουμε για αυτά τα πράγματα. Θα μπορούσαμε να σχεδιάσουμε ένα logo για το μετρό της Θεσσαλονίκης και να βγάλουμε εύκολα <Κι> <Κι> λεφτά για να πάμε διακοπές στην καλοκαίρι. <Κι> Γιατί τα λεφτά που νομίζω 30.000 ε, ήταν η ανάθεση... <Κι> ναι, έκα, τόσα χρειάζεται για να πας σε ένα νησί, έτσι, <Κι> να ανεβάσουμε μια φωτογραφία στο Instagram, ε, grande. Ε, Για αυτό. ένα κλεμμένο λόγο έτσι Έλα Συγχά καλά, τί, τι είναι αυτά τώρα που λέτε τώρα Έτσι ε, μωρέ, επειδή μοιάζει με το μη <laughs> <laughs> Και με άλλα, έχουν βρεθεί τώρα, εντάξει Πάσε ρητώσει, Η ελληνική επιχειρηματικότητα που λένε και ωραία πράγματα Λοιπόν, κλείνοντας το τρίτο κομμάτι και πριν πάμε στο επόμενο διάλειμμα Ήθελα να σας κάνω μια έτσι... Μακροσκελέστατη ερώτηση την οποία κάπως την έχετε απαντήσει αλλά θα ήθελα πάλι ένα σχόλιο και λέω πέφτουν από μόνες τιμέ τελικά ανεβαίνει κάπως μαγικά ο μισθό. πώς μπορεί ή τοπάθεια που έχει ο κόσμος να αλλάξει ε, μπορεί να αλλάξει ή βλέπετε ότι προσπαθούν όλοι να προσαρμοστούν συνέχεια σε νέα δεδομένα Αν πέφτουν από μόνες τιμέ. το μόνο σίγουρο είναι ένα απόλυτο όχι και σε αυτό είμαι τελείω απόλυτο. Δεν γίνεται. Δηλαδή, αν μπορούν όπω είπα και πριν να σε χρεώσουν και άλλο, θα το κάνουν. Θα σου βάλουμε μέχρι και είσοδο εδώ κιόλα. Δεν γίνεται σε καμία περίπτωση. Έχουμε απέναντι μα κανονικά ένα καρτέλ. Ένα... Είναι μαφιώ οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει λόγος να το κρύψουμε. Όχι. Πρέπει να συλλογικοποιηθούμε και να αντισταθούμε όλοι μαζί. Αν δεν πατήσουμε εμεί ένα φρένο οι άλλοι θα συνεχίσουν να πατάμε τον κγάζι. Είναι τόσο απλό. Είναι η καλύτερη απάντηση που μπορώ να δώσω. Ε, εγώ θέλω να θέλω λίγο παραπάνω στο κομμάτι της ιδοπάθησης, γιατί συμφωνώ πάρα πολύ με τον Δημήτρη για το ξεκάθαρω όχι. Ε, πιστεύω ότι αυτό ίσως είναι και το μεγάλο διακύβευμα αυτής της περίοδου που έρχεται τελευταία μπροστά μα. Ότι ε, ειλικρινά θεωρώ ότι ο κόσμος έχει ξεχάσει να βλέπει παραστάσεις νίκης. Έχει ξεχάσει πώ είναι να διεκδικεί και να νικάει και να κερδίζει πράγματα καθημερινά στο τώρα. Και με έναν τρόπο αυτό ε, θέλουμε και επιδιώκουμε λίγο με την αυτομείωση. Ότι μπορεί να είναι ένα μικρό αγώνα, τοπικό, σε ένα σούπερ για δύο ώρε. Αλλά ότι μπορεί ένα άνθρωπο να βιώσει, να διεκδικεί κάτι εκείνη τη στιγμή και κάτι κερδίζει. Μπορεί μερικέ φορέ να μην είναι το κάτι κερδίζει, όντω η έκπτωση. Να είναι ε, ένα κομμάτι ότι. Είναι συλλογικό πρόβλημα και υπάρχει μια συλλογική απάντηση στο τώρα και δίνεται, δίνεται αυτό ο αγώνα βασικά. Θεωρώ ότι όλη αυτή η συνθήκη που, μας, που έχουμε μπει, τέλο πάντων και μια, μια ρουτίνα τέλος πάντων η οποία δεν φαίνεται να μπορεί να σπάσει, πρέπει να δείξουμε ότι μπορεί να σπάσει αυτό. Δηλαδή, οι μικρέ κοινότητε αλληλεγγύη, οι μικρέ κοινότητε διεκδίκηση, οι μικρέ νίκε που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν και, το, και την γυναίκα και τον παππού που μένει δίπλα στην πολυκατοικία, πρέπει να δίνονται. Γιατί δεν θυμόμαστε πια πω είναι να δίνουμε συλλογικού αγώνε και να του νικάμε. Και αυτό ουσιαστικά φαίνεται στα πάντα με έναν τρόπο. Γι' αυτό έλεγα και πριν ότι ναι, όσο αυτό που είπαμε και νωρίτερα, βασικά όσο το αφήνουμε, θα προχωράνε αυτοί και θα μα πιέζουν ακόμα περισσότερο κτλ. Γιατί δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι να αντασταθεί απέναντι σε αυτό. Ε, οπότε για μένα η τοπάθεια δεν πρόκειται να σπάσει με τίποτα με την ατομική ευθύνη και την ατομική δράση και τον ατομικό δρόμο. Η τοπάθεια μπορεί να σπάσει μόνο αν μοιραστεί, αν γίνει εκτίμημα μα, αν την καταλάβουμε πόσο ευρεία και πόσο μα έχει αλλοιώσει τον τρόπο σκέψη και, και καθημερινή δράσης Και πούμε ότι όχι, δεν μπορεί να γίνει άλλο με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να δούμε ότι όλοι μα έχουμε αυτό το πρόβλημα. Ότι όλε μα αντιμετωπίζουμε μια κρίση. Ότι θα φαίνεται ότι έρχεται και ακόμη μεγαλύτερη σε αυτή. Τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε πραγματικά πάνω σε αυτό, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να βρούμε κάποιον διαφορετικό δρόμο επιβίωσης μες στο σύστημά τους. Ναι, και για να προσθέσω και κάτι τελευταίο. Ε, το έλεγα και στην τελευταία συνέλευση που κάναμε ε, με τα παιδιά, ότι νιώθουμε πια ε, ότι δεν ξέρουμε από πού να το πιάσουμε. Δηλαδή, ε, κανένα μας δεν μπορεί να σκεφτεί από. Σε λένε, εδώ και ένα χρόνο για παράδειγμα, πόσα στραβά έχουν γίνει και πόσα πράγματα σε βάρο μα έχουν επιβληθεί, έχουν εφαρμοστεί κτλ. κτλ. Δεν ξέρω. Εγώ είχα δώσει το τελευταίο παράδειγμα ότι έβλεπα ας πούμε, ξέρω εγώ, να δέρνουν του ε, πυροσβέστε στην πορεία που κάναν για να υπάρξουν προσλήψει στο πυροσβεστικό σώμα και πραγματικά μου μαύριζε η ψυχή. Αλλά νιώθω κάπω ότι κάπως πρέπει να βρούμε μία άκρη σε ένα μεγάλο μεγάλο κουβάρι. Για να την ακολουθήσουμε μία άκρη, μία διέξοδο, μία λύση. Και γι' αυτό εγώ πιστεύω κιόλα ότι πέρα από το ότι είναι καλό που υπάρχει αυτή η συνέλευση, είναι καλό που δρά, είναι καλό ότι έχει και ένα προσανατολισμό στο σούπερ μάρκετ. Πιάνει ένα βασικό κομμάτι και ξεκινάει και προσπαθεί να διεκδικήσει με βάση αυτό. Πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτι μικρό και βασικό και να θυμηθούμε αυτό που είπε και πριν Κωνσταντίνα, την αλληλεγγύη και τη συλλογική διεκδίκηση. Και κάπω να αρχίσουμε να ξετηλίγουμε το κουβάρι. Ωραία, θα συνεχίσουμε με διάλειμμα μουσικό, ε, μπορεί να έχουμε και δύο-τρία κομμάτια μαζί, έτσι να πάρουμε μια ανάσα. Θα επιστρέψουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής και επιστρέφοντας θα μας πείτε και για το κομμάτι έκπληξη που θα παίξει, το τρίτο, ε, για ποιο λόγο το επιλέξατε, εντάξει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με διακοπές στην Αθήνα, οκ. Okay? Τελούμε κάρτε από την κόλαση χωρί κούπα. Γραφή, μιλάνε εκπαδευτεί και παίζουν κλοντε μισοί. Τι τρώδε θα και ρωτήσει. Στη σκράτε, σπέρα πενθυμερό. Οπτά, ορει το που σκάνε. Μου χαρίζει τον νικη σου για να παίρνει. Για σένα, εκεί στερα φέρνει. Γελάτε σε σκάλα. Ε, γεμπού είσαι. Πεύτω για σένα από την αρχή. Για μαραπλάσπα με τον νάσο, το κατράκι. Ένα φέτα ποκέρι, τα μυαλά μας κάρτες μίμης που κάντε στη φασίνα Σπαμερί στο τραπέζι για να βγάλουμε το μήνα Βρίσκουμε χιλιάδες τρόπους για να σπαμε τα ρολόγια σαν για που χαλάνε πίσω από ριχμένα στον για πόλη να Δεν έχω stop, γυρίζω με ένα στόμα που είναι flow, killer. Πάνω κάτω είμαι στο παρεδό, σε τέλο με τα τώρα με rap dealer. Το όνομά μου έχει γίνει hot, είμαι πιπίνου ένα, m μέσω spot. Μένω ταπεινό ακόμα και στο πιο ψηλό σημείο. Εθισμό on top. Ατενίζοντα την Αττική, με πίσω μα είναι πειρατική. Μου πιστέ αν θέλω πρόμο για το δίσκο μα, παρακαλά να τη Να για την προβολή, στα μάτια μου το χάζω, κούτι, αυτό είναι άδειο. Τρία σοντάκου μέσα σε μια εβδομάδα εκεί φάγαν όλη την πρωτή κρυάδα. Ο χορηγό λέει στο κοινωνικό: Με θέλει λίγο πιο προσεκτικό. Του στοχεύω σαν να παίζω flipper Αυτοκτόνα πλεύρη σαν το Χίτλερ. Τέσσερις κοργί μες στο μπουφάν και δεν μιλάω για που τσιμπάν Οδηγάω και μα ακολουθούν. πείτε στο βάξευαν, πώ μα κρυφακούν. Η μα έγινε χειρό. Φιλάω την πόλη από το Να το σκόπιο το πολιτικό. Ρωτανε τι μας αυτό? Λες και θα καταλάβουν τους πω. Θα πήγαινα μαζί τους στο και το μου ο ανταγωνισμό. Όλη η χώρα όλη η πόλη μου με καπνογόνα λε και βγήκε τα γιοφός, εθισμός, εθισμός, εθισμός, Πάνω κάτω τα στενά, όλοι μαύρο Εθισμό, μου ο ανταγωνισμό. Όλη η χώρα, όλη η πόλη μου με καπνογόνα λε και πιέτα γιορτά. Εθισμό, εθισμό, εθισμό. Πάνω κάτω τα στενά, όλοι μαυροφορεμένοι λε και πιένει βόλτα ο επιταφιό. Γέμισαν τα ζελοφάν, όχι από αυτά που κλείνουν τα πουφάν. Αν σκάσουνε τα feelings αγαπάν, μιλάνε την αργό, μιλάνε και το σλάνκ. Μου φέρονται σαν να μουν αθεό που να ξέραν ότι είμαι Μου λένε φίλοι μου αυτό είναι σεβασμό, γιατί όλοι ξέρουν ότι είσαι ο πιο αυθεντικό. Φακεμ Άρτε πόβερα ή τέχνη των φτωχών στο μικροσκόπιο των πολιτικών. Yeah. Ρωτάνε τι μα ένωσε με αυτό. Yeah. Ο αυτοκίνητο δρόμο 8. Yeah. Πιστεύω σαν να το χαγιά Θεό. Πω το παρακράτω στον πρωθυπουργό. Yeah. Μόσα γράφω στο σκαφτό τυχαίο και δεν με βρούνε καν. Yeah. Βρούνε καν. Σαν να μάρτυρα του Νουρουάν. Μην παίρνει σοβαρά αυτά που λέω. Μπορεί να φύγω σε τυχαίο τροχαίο. Ημέρα μέρη. με στηλέω. Φόρο σαν τον καραϊβά. Παντού πλημμύρε και παντού φωτιέ. Δεν κάνουν έργα, κάνουν αρπαχτέ. Μου λένε πρόσεχε με αυτά που λε. Εγκύρω φέρνουν δύο μαύρα mercedes. Εγώ είμαι δόμο για να κάνω drill. Εγώ είμαι δόμο για να κάνω rap. Εγώ είμαι δόμο για να κάνω trap. Και του εχθρού μου να φωνάζουν. Oh my god, εθισμό. Εθισμός, μου έχει ο ανταγωνισμός. Oh". Όλη η χώρα, όλη η πόλη μου με καπνογόνα λε και βγει και τα oh". εθισμός, εθισμός, εθισμός, εθισμός. Πάνω κάτω τα στενά, όλη μαύρο φορεμένη λε και βγαίνει βόλτα ο επιταφείο. Uh". Εθισμός, εθισμός, μου έχει ο ανταγωνισμός. Όλη η χώρα, όλη πόλη μου με καπνογόνα λε και βγει και Εθισμός, εθισμός, εθισμός. Πάνω κάτω τα στενά, όλη μαύρο φορεμένη λε και βγαίνει βόλτα ο επιταφείο. Και όχι αδικά, όπω κοιμάσαι στα στενά, παλιά λαβάνικα. Έγινε φίμη και γι' αυτό δε φυλακίζεσαι σε σκοτάδι παστρίκα. Μα δεν οργίζε. Λάμι κόκκινα σατε που σε τη λήγουνε. Απρίκε σερτίκη σε καταφίμουν. Σε καλυπτμια μια η γραλλητό στρωτά. Του πληρωμένου παραδείσου την αυλοπορτά. Τόσα δεινό, πόσα θε. Στα λαμπάκι, θα πουλά αυτό που θε. Κάθε καμουάρα και με βαριά παλικάρι. εσένα σμίγανε φεύγαν καράβια μα πριν φύγουν σου σφυρίζανε πόσα παιδιά ήρθαν να βρουν το αντριλίκι τους και σου ακούμπησανε δίλα το χαρτζίλι Για μου αρά με βαριά παλικαρίσια να φουνόη, Ε, αυτό το κομμάτι λοιπόν, βασικά ως, θα το πω λίγο πιο πριν, ως συνέλευση έχουμε, μας αρέσει να παίζουμε λίγο τέλος πάντων με, τις, ε, με αυτά που έχουμε ο καθένας ή καθεμία καθέμια σαν βιώματα. Ίσως κάποια από αυτά τα βιώματα είναι και κάποια κομμάτια που μπορούμε να έχουμε ακούσει μέσα στα χρόνια. Ε, και αυτά θέλουμε να τα φέρνουμε λίγο στο τώρα και στα προβλήματα που μας απασχολούν. Το συγκεκριμένο κομμάτι λοιπόν το έχουμε κάνει αφίσα. Έχουμε κάνει την αφή μας που γράφει τόσα δύναμα από θα θε. Από μόνο του δεν πέφτουν οι τιμέ. Όπω αναφέραμε, ας πούμε, και παίζω μια κατακλείδα με έναν τρόπο στο, στο τρίτο κεφάλαιο τη σημερινή ζήτηση. Ε, και αυτό ουσιαστικά δεν είναι μόνο επειδή μα άρεσε ας πούμε, σαν σλόγγαν. Ήταν και επειδή θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να καταλάβει ο κόσμο ότι δεν πέφτουν οι τιμέ από μόνο του. Οκ, okay, αλλά ταυτόχρονα προσπαθούμε να φέρουμε και να κάνουμε και λίγο τις σκέψεις μας, την πολιτική ανάλυση, λίγο καθημερινότητα με έναν τρόπο. Δηλαδή δεν χρειάζεται τα πάντα να είναι με έναν λίγο στριφνό πολιτικό λόγο, που μπορεί ουσιαστικά να μην καταλαβαίνει ο άλλος τι μπορούμε να πούμε, όπως λέγαμε και νωρίτερα για την λέξη αυτομοίωση, παραδείγματος χάρη. Αλλά να γίνονται λίγο όλα... Ε, Απλά, δηλαδή καθημερινά, να, να γίνεται βίωμα στον άλλον αυτό στο τι, τι θέλει να πει αυτή η συνέλευση εντέλει με έναν τρόπο. Και παίζοντα και λίγο με την αισθητική, γιατί η αισθητική πλέον έχει καταντήσει να είναι του, του ευρύτερου ρυθμού με έναν τρόπο κινήματο πολύ συγκεκριμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Που μάλλον δεν χρειάζεται, κατά τη δικιά μου γνώμη τουλάχιστον. Δηλαδή, θα έπρεπε και αυτή να μπορεί να είναι λίγο παιχνιδιάρκη. Να μπορεί και αυτή να μην σε καταθλίβει, αλλά ίσα να σε βάζει μια δικασία να σκέφτε λίγο πιο δημιουργικά με έναν τρόπο. Γιατί η δημιουργία έχει κι αυτή πράγματα να δώσει ακόμα και στο κίνημα και στον κόσμο που συμμετέχει σε αυτόν. Και επίσης, ποιος δεν έχει ακούσει τη ζωή του, Δημήτρη Μητροπάνο, «Πόσα δίνω, τόσα δίνω, πόσα θες». Δηλαδή, από πού να το πιάσει κανείς. Είναι διαχρονικός, είναι all-time classic, κάνουμε και ένα tribute λοιπόν γιατί δεν είναι πια μαζί μας, και κάπως έτσι, είχαμε βρει το πρώτο μεγάλο σύνθημα για την αφήσα μας και τα κείμενά μας ως συνέλευση να δεις την ακρίβεια. Ωραία. Ε, εφάνταστο, έβιχο ε, και πολύ ωραίο νομίζω το λογο και γενικότερα το, το μετασχηματίζετε με την πράξη σας. είναι τόσα αδύνο. Θες, δε θες. Σε <Κι> Είναι η επόμενη αφή, αυτή, τόσα δίνω θες δεν σε φάση Ευχαριστούμε για την εύνευση τη <laughs> <laughs> ε, Αλλιώς θα κάνουμε ανακαίνιση στο <laughs> σούπερ μάρκετ <laughs> Θα αλλάξουμε λίγο τα ράφια γιατί σίγουρα δεν βολεύουν ε, Ωραία, περνώντας στο τελευταίο κομμάτι Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία κουβέντα έως τώρα Και δεν θα τη χαλάσουμε Στο τελευταίο αυτό κομμάτι ήθελα να ρωτήσω κι εγώ ε, Για το πώ συνεχίζει η συνέλευση ε, αλλά και ποιο είναι το, ε, το διακύβευμα σε τέτοιου αγώνες. Η αλήθεια είναι πως σε αυτή την περίοδο κοιτάζουμε να αναβαθμίσουμε τη δράση μας και να επεκταθούμε και σε άλλα ζητήματα της ακρίβειας όπως παραδείγματος χάνει τα ενίκια, τιμές στο ρεύμα ως ονούπου και η ιδιωτικοποίηση του δικτύου του νερού Ακόμα βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία και αναζητούμε διάφορε λύσει. Έχουμε ήδη και στο παρελθόν ναι, κάνει κάποιε συλλογικέ κουζίνε και σκεφτόμαστε μήπω το σταθεροποιήσουμε κιόλα περισσότερο. Τώρα από εκεί και πέρα, ε, δεν έχουμε κατάληξη να σου πω αλήθεια κάπου ακριβώ. Έχει να κάνει περισσότερο κιόλα και με τη συμμετοχή του κόσμου. Αυτό. Δηλαδή, όσο περισσότερο έρχεται ο κόσμο και δίνει κι αυτό περισσότερε ιδέε, μπορούμε να βρούμε κάτι παραπάνω. Να κάνουμε. Τώρα από εκεί πέρα προφανώς συνεχίζουμε και τη δράση μας στα σούπερ μάρκετ γιατί εκεί πέρα όσο να είναι βλέπουμε το ότι δεν αρκεί ο μισθό μας είναι πολύ θεμελιώδες το ζήτημα της τροφής και των προϊόντων. Θέλω να πω το ότι η ακρίβεια είναι τόσο μεγάλη όπου δεν γίνεται να το αφήσουμε. Συνεχίζεται. Πρέπει να συνεχίσουμε κατά συνέπεια και τις δράσεις μέχρι να ρίξουμε και περισσότερα χτυπήματα. Ήδη ας πούμε στον κριτικό κερδίσαμε. Για μένα ήταν κάτι κιόλας όπου ψώνισε και εκείνη την ημέρα μία έκπτωση. Μικρή μεν, αλλά είναι μία υπαρκτή νίκη. Και σιγά-σιγά από αυτό μπορείς να δημιουργηθεί Δηλαδή, μία νίκη ακόμα, άλλη μία, και σιγά-σιγά μπορεί να δημιουργηθεί ένα κίνημα. Εγώ προσωπικά έτσι το βλέπω. Ε, Πέρα στο ερμάρκετ και και λιγο και πιάνοντας από το τελευταίο κομμάτι σωστικά των συλλογικών κουζινών... Ε, είμαστε σε μια διαρρεύνηση με έναν τρόπο δράσεων περισσότερο που να στοχεύουν και στο κομμάτι τη αλληλεγγύη εκτό των κομμάτων αυτομοιώσεων που όντω θα προχωρήσουμε, επεκτείνουμε και ελπίζουμε να βαθμίσουμε. Ε, για το πώ, παραδείγματο χάρη, ειδικά τώρα εν και γιορτών που έρχονται σύντομα ουσιαστικά, σε λιγότερο από ένα μήνα, πώ αυτό το κατανοητικό πνεύμα που πιάνε στι γιορτέ θα μπορούσε αυτό να μην είναι το να πα, παραδείγματο χάρη, να χαλάσει, ξέρω εγώ αν τα έχεις. Κάποια χρήματα, να πάρεις δώρα, γιατί και το δώρο δεν είναι κάτι το οποίο είναι μόνο μία ανάγκη, ας πούμε, καπιταλιστική μόνο. Είναι ότι θες να δώσεις κάτι σε έναν άνθρωπο με τον οποίο αγαπάς, τον οποίο ξέρεις, τον οποίο θέλεις να το αποδώσεις. Ουσιαστικά, ένα συνέστημα μπορεί να σε προκαλεί. Α, εμείς προσπαθούμε να δούμε πώς αυτό το πράγμα μπορεί να γίνει με αλληλέγγιο τρόπο. Θέλουμε να δούμε, δηλαδή, αν μπορούμε να κάνουμε κάποια ανταλλακτικά παζάρια πριν την περίοδο γιορτών. Που θα μπορούσαν να είναι είτε με αντίτιμο, είτε να φέρνει κάτι και να το δελάσει με κάποιον άλλον. Γιατί όντω τα πράγματα, ρε παιδί μου, δεν πρέπει να έχουν μία χρήση. Μία χρήση και όλα να είναι αναλώσιμα, αυτό είναι κομμάτι του καπιταλισμού. Το να τα πράγματα να δίνουν διαφορετικό, να του βάζει διαφορετικό συνέστημα, να το δίνει διαφορετικό άνθρωπο να, και να παράγει ουσιαστικά και διαφορετικά συναισθήματα. Ε, Ξαναχρησιμοποιώντα το, είναι ένα πράγμα το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ε, νόημα στο κομμάτι ουσιαστικά το Δεν χρειάζεται συνεχόμενο να υπάρχει μια ατέρμονη παραγωγή, αλλά ουσιαστικά να βρούμε τρόπο να υπάρχουν με αυτά που έχουμε. Ε, οπότε στο κομμάτι, α πούμε, το συγκεκριμένο, θα θέλουμε να δούμε πώ μπορούμε αυτό να γίνει και ίσω και σταθερό κομμάτι για αντίστοιχα και τη συνέλευση. Ε, δηλαδή να υπάρχει ένα σταθερό ανταλλακτικό παζάρι στην Κυψέλη που να μπορεί ο άλλο να φέρνει πράγματα και να παίρνει πράγματα τα οποία δεν είχε πριν ουσιαστικά. Και. Όλο με έναν τρόπο να σπάσει ουσιαστικά, αυτή η συνεχόμενη κατανάλωση με την έννοια ότι να την κυνηγά και να θεωρεί ότι αν δεν έχω κάτι το πιο καινούργιο, το πιο τελευταίο μοντέλο, το οτιδήποτε, είμαι κάπως λιγότερο. Δεν χρειάζεται να υπάρχει αυτό το συνέστημα μεταξύ μα. Δεν θεωρούμε ότι πλέον μα αρμόζει κιόλα και σαν κοινωνία και σε σαν, εμά και σαν, και σαν προσωπικά. Ε, οπότε είναι και ένα κομμάτι αυτό που το συζητάμε και προσπαθούμε να βρούμε και περαιτέρω λύσει πάνω σε αυτό. Και προφανώ, όπω έχουμε πει ήδη πολλέ φορέ, εννοείται ότι θα συνεχίσουμε τι δράσει στα σούπερ μάρκετ. Δεν πιστεύουμε ότι έχει τελειώσει ή έχει κορεστεί μια τέτοια προσπάθεια επειδή έχουμε κάνει τρει δράσει. Το αντίθετο. Πιστεύουμε ότι τέτοιε δράσει πρέπει να διευρυνθούν, πρέπει να υιοθετηθούν και από περισσότερο κόσμο, μπορεί να γίνουν και συντονισμένα από περισσότερε συνελεύσει ενάντια στην ακρίβεια. Πανατικά, πανηλαδικά, αυθόρμητα, οργανωμένα. Πάντω πρέπει να συνεχίσουν, ναι. το είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το κομμάτι τη έμπρακτη αλληλεγγύη. Γιατί στην πραγματικότητα, με την αλληλεγγύη στο σήμερα, μπορούμε να προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα ανάγχομα στον ατομισμό και στην επερχόμενη κρίση που όλοι τη νιώθουμε σαν κάτι το οποίο έχει γίνει καθεστώ. Ε, και προφανώ προσπαθούμε να συντονιστούμε και με άλλε αντίστοιχε συνελεύσει, με παρόμοια χαρακτηριστικά, με στόχου. Θέλουμε να, δη, να δημιουργήσουμε και άλλα γεγονότα, τα οποία δεν θα περιορίζονται μόνο στη γειτονιά, τα οποία θα έχουν μεγαλύτερη εμβέλεια και γενικότερα σαν συνέλευση θέλουμε να αναδείξουμε την ανάγκη να υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες παντού. Αξίζει να σημειωθεί κιόλας ότι υπάρχουν κιόλας ανάλογε πρωτοβουλίες, ειδικά σε αυτομοιώσεις από συνελεύσεις στα ανατολικά, όπου μάλιστα το κάνανε και πρώτες και συμμετείχαν τις ομάδες στην ακρίβεια. Δεν είναι δικιά μας εφεύρεση. Οι αυτομειώσει γενικά έχουν χρησιμοποιηθεί και από το Ιταλικό αυτόνομο κίνημα κατά τη διάρκεια του 70 σε συνεργασία και τότε με τα εργατικά συνδικάτα Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει αρκετέ φορέ στην ιστορία, προφανώ δεν ανακαλύψαμε τον τροχό. Την ίδια στιγμή είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και θεωρώ το ότι έχει προοπτική. Έχει και κάτι το πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, δεν είναι το ότι υπάρχει μια πρωτοπορία όπω είμαστε, παραδείγματο χάρη και κάνουμε κάτι για τον κόσμο, ότι κάνουμε κάτι μαζί. Αυτό το κάνει αρκετά ενδιαφέρον. Μετατρέπει σε έναν ιδιωτικό χώρο, ξαφνικά σε δημόσιο πεδίο διαβούλευση. Δηλαδή, α πάρουμε λίγο να σκεφτούμε όλοι τι κάνουμε στο σούπερ μάρκετ. Μπαίνουμε μέσα μηχανικά, κοιτάμε κάποια λίστα, βλέπουμε τι τιμέ, το βάζουμε στο καλάθι, πα στο ταμείο, το πολύ να πει μια καλησπέρα κτλ. Πληρώνει, φεύγει. Μια αυτόματη διαδικασία. Ένα ακόμα γρανάζει μέσα στην όλη μηχανή. Και ξαφνικά όλο αυτό διαταράσσεται. Πλέον δεν είσαι απλά ένα πελάτη. Ξαφνικά αρχίζει και μιλάς, έρειες επαφή και με άλλο κόσμο μέσα στο σούπερ μάρκετ. Αρχίζεις και λε για τα προβλήματα που έχεις, γιατί προφάνως όλοι δυσκολευόμαστε να πληρώσουμε. Δηλαδή είναι το πιο κοινό πράγμα. Και αρχίζεις και δημιουργεί σχέσεις με τους εργαζόμενου εκεί πέρα που τους ακούς το τι περνάνε, με τους διπλανού που κάθονται στην ουρά. Όλο αυτό είναι αρκετά σημαντικό και θεωρώ ότι η συνέλευση πρέπει να επιμείνει σε αυτό. Το ότι έχουμε και κάποιε μικρέ μεναλά αλλά υπαρκτέ υλικέ νίκε είναι κάτι το οποίο πρέπει να κεφαλαιοποιηθεί. Η αυξανόμενη παρουσία τη αστυνομία και δείχνει ότι υπάρχει ένα φόβο απέναντι σε αυτέ τι κινήσει. Είχε πει κιόλα, αν θυμάμαι καλά, ένα υπεύθυνο σε ένα σούπερ μάρκετ, ότι δεν μπορώ να σα τη δώσω γιατί άμα σα τη δώσω την έκπτωση μετά θα το κάνετε συνέχεια. <Κι> Αυτό από μόνο του <Κι> είναι, είναι λόγο το αντί να το σταματήσουμε, είναι λόγο να το κλιμακώσουμε. Και όχι μόνο εμεί. Το ιδανικό είναι σιγά-σιγά ο κόσμος να αρχίσει να οργανώνεται και σε άλλες συνελεύσεις, σε άλλες ομάδες και να προσπαθεί να το συνεχίσει αυτό. Ακόμη καλύτερα. Αυτό για μένα θα είναι η μεγαλύτερη δυνατή επιτυχία. Να δει και η υπόλοιπη κοινωνία ότι μπορεί να αντιδράσει και όχι απλά να περιμένει από κάποιον ή να αναθέσει σε κάποιον ηγέτη να του λύσει το πρόβλημα. Το θέλουμε αυτό. Πολύ ωραία. Νομίζω ότι κλείσαμε κατάλληλα Δηλαδή άκουσα ωραία πράγματα Άκουσα και για τα μπαζάρ και για τα δώρα ε, Μου άρεσε αυτό Γιατί το δώρο ω δώρο είναι, είναι πολύ περίεργο Είναι ένα ολικό κοινωνικό αγαθό Το οποίο δημιουργεί όταν κάνεις κάποιον ένα δώρο Δημιουργεί κάπως ένα δίκτυο μακροπρόθεσμων απαιτήσεων από τον άλλον είναι πολύ περίεργο και όταν ανταλλάσσεις, όταν μπες στη διαδικασία να ανταλλάσσεις δίνεις άλλη μια προοπτική από την άλλη ε, απίστευτα σημαντικό είναι ότι όταν σπάς την αλυσίδα της ρουτίνας από το να πάει κάποιος να ψωνίσει, να πάει όπως είπατε πριν και πριν και τώρα Δημήτρης, να γίνει κάτι διαφορετικό οπ, τι έχουν έρθει, τι κάνουν αυτοί εδώ ζητάνε τι κάνουνε Ζητάνε ναι, λένε, ρε. Oh, κάτσε, κάτσε να κάτσουμε ο πίσω να δούμε πώς θα τα... τι θα κάνουν ήδη γιατί. ξέρει, Κανείνα δεν θέλει να είναι μπροστά και δεν χρειάζεται, ξέρω και εγώ. Σιγά σιγά. Είναι βήματα. Και όπω πάντα και πριν αυτά είναι μικρέ-μικρέ ε... Σε όλη αυτή την καθημερινότητα, σε όλο αυτό το υπάρχουν, το οποίο θέλοντα κι μέρα να παράγουμε για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε Αλλιώ, δεν θα υπήρχαμε. Ε... Ακουστηκαν πολύ ωραία πράγματα. Δεν έχω κάτι άλλο να συμπληρώσω. Νομίζω τα πάτε όλα. Ε, ήσταν χυμαρόδης και ήσταν και τρία άτομα. Άρα υπήρξε ωραία λοκάλυψη. Και το ωραίο ήταν ότι ακούστηκε, ακούστηκαν όντως τρία διαφορετικά άτομα. Δεν ήρθε να μιλήσει μία συνέλευση η οποία μου διάβαζε κείμενο ε, και μου έλεγε ότι ο καθένας είχε μία διαφορετική προσέγγιση και αυτό είναι... Πολύ καλό. Αυτό είναι μια συνέλευση γειτονιά πραγματική και όχι μια συνέλευση γειτονιά στα χαρτιά και από πίσω να κρύβεται κάποιο κόμμα το οποίο ε, έχει έτοιμα γραμμένα και ό okay, ακολουθούμε ένα στον άλλον. Ε, και αυτό ήταν μια νίκη μέχρι και η σημερινή εκπομπή. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ που σας ήταν μαζί μου. Ε, να πω ότι έχετε λίγο χρόνο να συμπληρώσετε κάτι αν σα ήρθε τώρα. Ε, γι' αυτό είπα λίγα πράγματα παραπάνω. Ε, αυτό, εγώ θα σας πω την εκπομπή θα την ακούσετε σε λίγο καιρό στο Mix Cloud του Red Reboot. Από εκεί και πέρα θα ανέβει και στο archive.org, ε, αλλά θα ανέβει και στο cloud του 1431 AM του συντροφικού ε, ραδιοφόνου από τη Θεσσαλονίκη, ώστε με αυτό το link να το χρησιμοποιήσουμε για να ανέβει και στο Indymedia, έτσι να υπάρχει από κάποιο μη εμπορικό σερβερ ουσιαστικά ε, και να παίζει το ηχητικό. Ε, σας ευχαριστώ και πάλι, Δημήτρη, Δήμητρα, Κωνσταντίνα και Τούμπαλιν. Ε, να είστε καλά, να συνεχίσετε και όσοι μας ακούσατε από πατήσια και υψέλη στην τύχη, έχετε χάσει τέτοια φάση, νομίζω είναι άχαστη Για τους υπόλοιπους από τις υπόλοιπε γειτονιέ. δεν σας πειράξε λίγο. Τα θέλατε όλοι στη γειτονιά να ζητήσετε μείωση. Κάντε το. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι αν μα ακούσατε από Πατήση Κυψέλη Ψέλη, αύριο έχουμε συνέλευση 2 η ώρα στο Μυρμίγκι για το προγραμματισμό των επόμενων δράσεων και να τα συζητήσουμε και όλα αυτά μαζί από κοντά. Οπότε, αυτό θα πάρω σαν βήμα να το ανακοινώσω λίγο περαιτέρω. Να ευχαριστήσουμε και όλα στο στέκει αλληλεγγύη Μυρμίγκι που μα φιλοξενεί για τι συνελεύσει. Είναι στην σου 60 και Τενέδου. Καλό να σημειωθεί και η διεύθυνση. Τέλεια. Ε, ευχαριστώ. Αύριο τα λέμε στο Μυρμίγκι και ενημερώνεστε για ό,τι θέλετε από τα social ε, ε, της ε, Ανοιχτή Συνέλευση και Ψέλ Πατή ενάντια στην Ακρίβεια. Μας βρίσκεται και στο Instagram επίσης, ενάντια στην Ακρίβεια. Τέλεια. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Ε, θα ακολουθήσει εκπομπή High Vibes. Ε, Χαμό σήμερα. Φωτιά. <laughs> λοιπόν. Καλή συνέχεια, για χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήλιά, και, κλει... και θα κλείσουμε και με ένα κομμάτι ακόμα δικό σας, για να τα λέμε για αυτά. Μετά το Μητροπάνθρο θα κλείσουμε με ένα λίγο πιο δυνατό κομμάτι. Λοιπόν, πάμε.